Εσύ ολοκληρώσαμε στην τέταρτη συνάντηση αυτού του κύκλου. Οπότε σήμερα θα δούμε κάτι ακόμα από την Ολλανδική Ζωγραφική τα γενικά. Και θα κάνει μια εισαγωγή στο ρεύμα. Αυτό θα το συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το ρεύμα γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτό. Και το τεχνικό μέρος και το. Θεωρείται γενικά. Ένα από του λόγου που αρέσει τόσο. Είναι το ότι είναι με την έννοια του πειραματισμού των μέσων. Δηλαδή, οι, οι παλαιότεροι στην εποχή του ρέγγρα προσπαθούσαν κάπω τα μέσα του να τα χειριστούν με ένα τέτοιο τρόπο που να υποτάσσονται στον τρόπο που αποκαλύπτεται το θέμα. Όλοι οι ζωγράφοι είναι καλοί και Τα μέσα του θα χειρίζονται με έναν τρόπο ώστε να υπηρετούν κάτι. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι κάποιες αξίες που θέτουν οι έδυναμοι οι ίδιοι ή κάποιες αξίες που απαιτεί η εποχή η οι, οι παραλύπτες των έργων. Ε, αλλά σε γενικε γραμμές η, η χρήση των ιδρογραφικών μέσων, όταν είναι ιδρογραφικά μέσα, εννοούμε τα, το χρώμα, την πινελιά, την χειρονομία, τη φόρμα, την πάστα του χρώματος, τις χρωστικές, όλα αυτά, αυτά κάπως υποτάσσονταν, στην ανάγκη να αποδοθεί το θέμα με ένας αυτοί και πιο περιγραφικό τρόπο. Αυτοί που αποδεσμεύτηκαν από αυτή τη δυναστεία και την αναγκαιότητα ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, η μοντέρνα τέχνη, η οποία αδιαφόρησε εντελώς για το θέμα και μετατόπισε το ενδιαφέρον τη τέχνης και τη ζωγραφικής στα μέσα της εργασίας. Γι' αυτό φτάσαμε, α πούμε, σε ένα άκρο όπου βλέπει ένα τεράστιο με ένα χρώμα μόνο σε ένα Color Field Painting, τι έλεγε αυτό το πράγμα, τι βλέπω. Αν δηλαδή που βαλάς την ανάγκη σου να δει κάποιο θέμα και δεν μπορεί να δεις μόνο τα μέσα που ε, λειτουργούν, τότε εσύ άρεσε μια απέρατη αμηχανή απέναντι σε αυτό. Βέβαια, επειδή είναι δυνατή ζωγραφική, ακόμα δυνατή ζωγράφηση του Color Field, ο Ρόφου ας πούμε, ενώ βλέπεις ένα χρώμα έτσι συνεφιασμένο με αντάβγεις και τέτοια και λες τώρα τι, τι είναι αυτό που βλέπω, δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι κα, κάποιο ουρανός είναι κάποιο παράθυρο που ανοίγεται σε ένα δυνηνό που δεν βλέπω τι, τι είναι εκεί αλλά μ' αρέσει το φως. Είναι δυνατά έργα οπότε σε παρασύρουν. Αλλά ο Ρέμπλαντ αυτό το πράγμα το κάνει το 17 ο αιώνα και είναι πολύ ιδιαίτερο. Ένας από του λόγου λοιπόν που μα αρέσει είναι κυρίως η πλήρης αποδέσμευσή του από αυτό, το οποίο δεν το κάνει επειδή είναι ένα έτσι, η δεν είναι καθόλου φευγάτωση αυτό. Είναι πολύ προσγειωμένο, είναι συμφεροντολόγο, είναι πεισματάρης, είναι. Θέλω να πω τα βήματα που κάνει είναι πολύ συνειδητά στην απαγκίστρωση του από τον τρόπο που ζωγράφει ζανιά οι καλλιτέχνε. Οπότε είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Το ωραίο που το Ρέμπραντ είναι ότι ε, αυτή η αποδέσμευση των μέσων. Ε, Ταυτόχρονα υπηρετεί και το θέμα. Εκεί είναι το φοβερό, α πούμε. Δηλαδή, ενώ στην αρχή λέει ότι αδιαφορεί για το θέμα, και αρχίζει και παίρνει το πινέλο και με το ξύλο από πίσω, α πούμε, κάνει χράτσα, χρούτσα. Και έστω τι κάνει τώρα αυτό, α πούμε. Αυτό ήταν. Ε, αυτοσχεδιασμό, αυτό δεν υπάρχει τότε. Ταυτόχρονα αυτό το πράγμα που κάνει, επειδή είναι πολύ καλό χειριστή αυτών των ανθρώπων, υπηρετεί και το θέμα του όχι τόσο στην περιγραφικότητά του, όσο στην ατμόσφαιρά του και στο ψυχολογικό του βάθος. Οπότε είναι έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο που κάνει. Αυτή την εισαγωγή θα κάνουμε σήμερα και θα το συνεχίσουμε στο άλλο, διότι ήταν και πολύ καλό χαράκτη. έχει κάνει από τα πιο ωραία χαρακτικά στην ιστορία τη τέχνης και μετά στα άλλα δύο θα δούμε την έκθεση που θα ξαναδούμε Ρέμπραν και όλου του Ολλανδούς πάλι σε αντιπαράθεση με τους Ισπανούς και μετά αυτός το έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Κάνω ένα γρήγορο να καθυμηθούμε. Είπαμε ότι η Ολλανδική Ζωγραφική αντλεί από τις άλλες ευρωπαϊκές πηγές και κάνει ένα ποικίλο ξεκίνημα, ότι τα μυθολογικά και ιστορικά θέματα που αποτελούν έτσι διδακτικό, έχουν διδακτικό περιεχόμενο, δεν είναι τόσο σημαντικό κόρπους. Ενώ αντίθετα οι προσωπογραφίε, είτε αυτέ είναι ατομικέ προσωπογραφίε, είτε είναι ζευγάρια, είτε είναι ομαδικέ προσωπογραφίε σημαντικών παραγγελιών, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δεδομένου ότι αυτή είναι η νέα τάξη ανθρώπων που διοικούν ουσιαστικά αυτή την τόσο μικρή αλλά τόσο πλούσια περιοχή του κόσμου. Ε, ότι τα πορτρέτα είναι έτσι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σήμερα θα επικεντρωθούμε στο Ρέμπραντ στις αυτοπροσωπογραφίες και την επόμενη φορά θα επικεντρωθούμε στα δύο ίσως πιο ωραία θέματα του έργου του που είναι η, ε, τα ιστορικά, βιβλικά και μυθολογικά θέματα και πώς αυτά μέσα προβάλλονται ουσιαστικά προσωπικές ανησυχίες και τα πορτρέτα που είναι έτσι τα πιο δυνατά κομμάτια του. Είδαμε τις νεκρές φύσει, είδαμε αυτή την έξαση του υλικού πλούτου και του συμβολισμού που εμπεριέχει, το φυσικό και το αστικό τοπίο, τα ωραία εσωτερικά των εκκλησιών και την προηγούμενη φορά ασχοληθήκαμε με τις ηθογραφίε, βλέποντας το έργο του Γκαμπριέλ Μέτσου και κάποιον άλλον και κυρίως ωραίο τώρα, φαίνεται πάρα πολύ ωραία έξι, και τα φόρτα πήρε. Έκανε, έκανε και κάτι ρυθμίσει στο κοντράνστιο έτσι. <τυξελίες> και τώρα φαίνονται πραγματικά πάρα πολύ ωραία. <τυξελίες> mm. ε, και είδαμε λίγο έτσι τη σχολή του Τέλφτ. Είδαμε τον Πίτερ έτσι με τα ωραία φωτεινά επίπεδα. Αυτό επαναλαμβάνεται σε όλου του πικτούρα η Ταβίζιο και στο Ρέμπταν πολύ και στο Vermeer και σε όλους μιλήσαμε για τον Γκέπλερ για την ανάγκη των Ολλανδών να ασχοληθούν λίγο με τον ίδιο το μηχανισμό πρόσληψης του κόσμου με το Μάτι, με την ψευδέστηση με όλα αυτά που κάνει ο Χοφστράτεν με το Τρόπλευγε και, και τελειώσαμε κάνοντας μια εκτενή αναφορά στο έργο του Vermeer και στον τρόπο με τον οποίο σε αυτό το έργο ακόμα και αν α, α, είναι ένα τόσο απλό και ταπεινό θέμα. που Ουσιαστικά ο τρόπο με τον οποίο αποδίδεται απαλλάσσεται από το διδακτισμό των άλλων Ολλανδών και ανάγεται σε ένα μικρό σύμπαν στο οποίο ο χρόνος έχει σταματήσει και ο ίδιος ο εσωτερικός αυτός χώρος με του ανθρώπους και τα αντικείμενα που εμπεριέχει ε, δημιουργεί την αίσθηση ενός μεγαλειόδους θέματος παρά την ταπεινότητά του κυρίως λόγω της εντελεχούς και σταδιακής επεξεργασία την οποία κάνει ο Βερμέρ στο φως και στο χρώμα. Οπότε είδαμε αυτά τα έργα, μιλήσαμε λίγο για την εξάρθρωση της προπτικής και τον τρόπο με τον οποίο εισάγει τα πολλά σημεία φυγής, πώς υιοθετεί το μοντέλο του Νταβίντσι και το μοντέλο του Αλμπερτη. Και, και του Μπουρνελέσκη και το εξαρθρώνει κατά κάποιο τρόπο με την τροποποίηση των σημείων φυγής. Μιλήσαμε για τον συμβολισμό του και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα καθημερινά αντικείμενα δεν είναι απλά αντικείμενα αλλά κουβαλούν και ένα είδος έτσι, οικονολογικού συμβολισμού. Κάναμε αναφορέ στην κάμερα ουσκούρα πιθανόν χρήση της οποίας έκανε και ο Βερμέρ εκτός των άλλων καλλιτεχνών εκείνης της περίοδου, όχι τόσο για να αντιγράψει την πραγματικότητα, μπορούσε να το κάνει αυτό άνετα, όσο για να βρει ότι μέσα από τη μηχανική λειτουργία της μεμβράνης του ματιού ή του φακού της κάμερα ουσκούρα, ουσιαστικά γίνεται μια πρόσθεψη του κόσμου με έναν διαφορετικό τρόπο, όταν οι διορθωτικέ ενέργειες του μυαλού απουσιάζουν. Αυτό λοιπόν του φαινόταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και ο, ο, ο Vermeer και όλοι οι Ολλανδοί, αλλά κυρίω ο Vermeer, ε, ανασύρθηκε από την αφάνεια στην οποία είχε περιπέσει τα, τους επόμενους αιώνε από το θάνατό του, το 18ο δηλαδή και τις αρχές του 19ου, στα χρόνια των εμπρεσιονιστών όταν άρχισε το ενδιαφέρον και για την αίσθηση του ταπινού του καθημερινού και του φευγαλαίου αλλά και όταν άρχισε το ενδιαφέρον για την αποτύπωση της οπτικής αλήθειας τη στιγμής και αυτό ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερο, ο, ο, ο, ο τωρέτοναν μέση από την αφάνεια Ακούσαμε και αυτά τα κομματάκια του Μάικ Νάιμαν από τα πολύ ωραία έτσι, αυτά τα κινηματογραφικά έργα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Ξαναλέω ότι είναι δύσκολα αυτά Είναι πολύ κεφαλικό ο πριν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες σκηνές πάρα πολύ όμορφες και έχει και... Ε, πολλές έτσι τέτοιου είδου αναφορές. Όχι, μη δηλαδή. Αυτά ήταν και ακούγαμε αυτά τα κομμάτια. Ε, επειδή ζητήσατε να δούμε λίγο αυτό το έργο το οποίο το περάσαμε πολύ βιαστικά το ξανά εδώ ε, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και μας βάζει και μία άλλη παράμετρο <κυφθ> του βερμέ, το θέλει το κομμάτι Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο έργο που βρίσκεται στη Βιέννη, στο Κουνς ε, Από τα πιο σημαντικά του, γιατί είναι και αρκετά μεγάλο διαστάσεων. συνήθως τα έργα του Βερμέρ είναι πολύ μικρά και μαζεμένα. Συνοψίζει όλες τις κατακτήσεις του, δηλαδή ένα παράθυρο άλλοτε ορατό και άλλοτε αόρατο που υπάρχει πάντα στα αριστερά και το έντονο δυνατό του φως εισβάλλει μέσα στο χώρο με έναν αρκετά δυνατό τρόπο όπως εδώ κάνει σχεδόν τρίπα το λευκό αλλά στη συνέχεια μαλακώνει και χαϊδεύει τα αντικείμενα αναδεικνύοντας τις υφές τους Ένα. Δύο. Η έμφαση στις, στις υφές που αναδεικνύει το φως όλων των αντικειμένων. Η λάμψη στα καρφιά από τις καρέκλες, το πέρασμα του φωτός κάτω από τα κατακόρυφα στοιχεία του, του επίπλου και των ποδιών του καλλιτέχνη Παύλα Βερμέ, Η σκηνογραφική σχεδόν και θεατρική απεικόνηση μέσα από την κουρτίνα, η οποία ενώ απεικονίζει ένα θέμα που είναι πολύ συμβολικό με την ιστορία και τη Μούσα και τα λοιπά, ε, η τοποθέτηση αυτή της κουρτίνας του δίνει αφενός με μια θεατρικότητα, αφετέρου τοποθετεί εμάς το θεατή ε, σχεδόν μέσα στο έργο, σαν να έχουμε πιάσει με το ένα μας χέρι την άκρη αυτής της βαριάς κουρτίνας Παύλα Χαλιού και να την παραμερίζουμε για να μας απακαλυφθεί αυτό το σύμπαν που περιγράφει ο καλλιτέχνης. Τους χάρτες που έχουν να κάνουν με, την, με τα γεγονότα της εποχής, θυμάστε ότι η Ολλανδία είναι σε μια φάση διαρκούς ανακατάταξης. Καταλαμβάνουν επαρχίες από τους Ισπανούς, τις ανακαταλαμβάνουν οι Ισπανοί. 80 χρόνια πολεμούν καταλαμβάνοντας και ανακαταλαμβάνοντας επαρχίες, άρα αναχαρτογραφείται διαρκώς η έννοια αυτή τη τοπικότητα. Οι χάρτες έχουν και ένα άλλο χαρακτήρα ότι υποδηλώνουν την ικανότητα του ματιού να αποκτά εποπτεία του χώρου. Δηλαδή είναι αλλιώς ο, ο κόσμος όπως τον βλέπουμε έτσι μπροστά μας διαγυμνού οφθαλμού, και αλλιώς ο κόσμος όπως τον βλέπουμε στο Google Earth όταν κάνουμε μια αναζήτηση για να εντοπίσουμε κάτι. Οπότε ε, ο, ο πρώτος... Παγκόσμιο χάρτης που είναι η δυνατότητα του ματιού να βλέπει κάτι στο σύνολό του και όχι μέσα από τη μερική θέαση, ε, φτιάχνεται τότε από τον Άμπραχα Μοντέλλιο. Εκεί σε αυτέ τι περιοχέ. Λίγο νωρίτερα δηλαδή, δηλαδή του 16ου αιώνα, αλλά εκεί και τότε. Άρα, ε, επίση ο χάρτη έχει να κάνει και με ένα είδο εθνική περηφάνεια για την μικρή αυτή χώρα που έχει απικίε όλα τα πέρατα του κόσμου έχει να κάνει με την έννοια των ανθρώπων οι οικοί των οποίων θα λασσοβέρνονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Άρα έχει, η παρουσία του χάρτη συνδέεται με μία σειρά από συμβολισμούς που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα ε, η επισημότητα της στολής του ζωγράφου είναι έμεση αναφορά στο στάτους, δηλαδή είναι με την παραδοσιακή ισπανική φορεσιά που φορούσαν οι άνθρωποι της ε, πιο εύχορης τάξης, Άρα, που είναι μάλλον απίθαμα κάποιος κάθε, κάθε ζωγραφής, για να πας τα χρώματα φορώντας αυτή τη φορεσιά. και άρα δεν είναι για να μου δείξει ότι έτσι ζωγραφίζω εγώ, είναι για να μου πει ότι αυτό το στάτους έχω ως καλλιτέχνηση, αυτό το στάτους επιδιώχω, γιατί δεν το είχε, φτωχώς πέθανε. Ο πολύ απαλός τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η διαφοροποίηση της, της λεγόμενης έτσι rough manner και smooth manner που θα τα δούμε πιο πολύ με το ρεμπλα τα αυτά δηλαδή ένας τρόπος όπου ταυτόχρονα μέσα στο έργο δουλεύω κάτι με έναν αρκετά λεπτομερή τρόπο και μαλακές φωνικές διαβαθμίσεις το smooth manner το λεγόμενο, και ένα rough manner όπου δουλεύω με πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα χρώματος και αρκετά αδρή επεξεργασία το κάνει και αυτό πάρα πολύ ωραία βλέπετε και τις υφές τη διαφορά κοιτάξτε ας πούμε Στη, στη, στο ρυθμό ανάμεσα στα λευκά τέν και στα μαύρα βελούδα που έχει αυτή η ωραία φορεσιά τη θαμπάδα του μαλλιού την απορροφητικότητα του βελούδινου μπερέ οπότε όλα αυτά που είναι έτσι πάγιες αναζητήσεις της Ολλανδικής Ζωγραφικής υπάρχει και εδώ mm. πολύ ωραίο έργο είναι αυτό και αυτή η ρευστότητα εδώ της κίτρυνης πινελιάς. Οι πιθανώς πνεόμενες από την κάμερα obscura λάμψεις που είναι σαν μια πολύχρωμη σκόνη να έχει απλωθεί πάνω στα αντικείμενα των εσωτερικών χώρων και βέβαια όλος αυτός, ο συμβολισμός που υπάρχει σε αυτό το ίδιο στα έργα Εδώ δεν είναι μια γαλατού που αδιάζει γάλα, είναι πολύ πιο σύνθετο Οπότε έχει διάφορα σύμβολα Έχει το δάχτυλο στεφάνη που φοράει το μοντέλο Κρατάει την τρομπέτα, κρατάει επίση ένα βιβλίο. Ο κάθε μορφωμένο άνθρωπο τη εποχή που θα το κοίταγε, καταλάβαινε ότι αυτά τα τρία, το Δάφνη ο Στεφάνι, το βιβλίο και η τρομπέτα, έχουν να κάνουν με την κλειό, τη μουσσα τη ιστορία. Το, το Στεφάνι και το, η τρομπέτα έχουν να κάνουν με τη μούσα μουσσα. Η λέξη μουσική προέρχεται από τη μούσα, άρα είναι μία από τι μουσε, η κλειό, και επειδή είναι η μούσα τη ιστορία, κρατάει το βιβλίο τη ιστορία. Η μάσκα που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι είναι ουσιαστικά ένα σύμβολο της μήνυσης μιας δεύτερη πραγματικότητας. Όπως δηλαδή η μάσκα φοριέται και αλλάζει την υπάρχουσα πραγματικότητα δημιουργώντας μια καινούρια, έτσι και η ζωγραφική αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια άλλη πραγματικότητα που απεικονίζει την πρώτη πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο. Ε, το, α, ο πολυέλαιος ο οποίος επιστέφεται από ένα δικέφαλο αετό ο οποίος είναι και του οίκου των Αυσβούργων και της δυναστίας σύμβολο όπως είναι του Βυζαντίου, όπως είναι από πολλών χωρών ο δικέφαλος αετός εδώ πάνω είναι ο δικέφαλος αετός, αυτό το πολυέλαιο άρα έχω μια αναφορά στον οίκο των Αυσβούργων ο χάρτης τώρα απεικονίζει τις 16 είναι του 16ου αιώνα, είναι παλαιότερος και ε, απεικονίζει ουσιαστικά τις 17 επαρχίες που α, διοικούνται στην περιοχή της Ολλανδίας ε, από τις οποίες έχουν αποδεσμευτεί κάποιες και έχουν μείνει να διοικούνται από τους αυτούς που κάτω περιοχές μόνο. Άρα μου απεικονίζει την ιστορία εκεί. Έχω, έχω την κοπελίτσα ω μουσα της ιστορίας και έχω το χάρτη ως καταγραφή της Ιστορίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι ταυτόχρονα το έργο κινείται στο μετέχνιο ανάμεσα στο συμβολισμό και στις επιλεκτικές προτιμήσεις. Γιατί ξέρετε τα έργα συχνά γίνονται από παραγγελιοδότε οι οποίοι επειδή ήταν μοχωμένοι άνθρωποι ε, επιδίωκαν σε συνεργασία με γράφους, το έργο που θα έπαιρνα στην κατοχή τους να περιλαμβάνει και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό, για να, <coughs> για να λειτουργούν ως ένα πεδίο των ίδιων των ενδιαφερόντων του. Το κάνουμε συχνά αυτό. Παραγγέλνουμε κάτι που να ξεδιπλώνει τα ενδιαφέροντά μας την ποιότητά μας, τις μα μας, όλα αυτά. Άρα δεν ξέρουμε αν αυτό όλο είναι μία καινοτομία του Βερμέρ που θέλει να τα βάλει όλα αυτά ή αν είναι μία συνεργασία του Βερμέρ και του πιθανού παργελιοδότη ε, συζητώντα με τον οποίον προέκπτυσαν όλε αυτές οι αναφορές. Πάντως υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Αυτό το λέω διότι στην, στην, στην ειδικότητά μου υπάρχουν πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες και μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο που να αναλύει αυτό το έργο καθαρά συμβολικά και να έρθει ένας άλλο μελετητής και να πει «Μπούρδες, από αυτά δεν ισχύει τίποτα, τα επιχειρήματά σου είναι μετέωρα, δεν είναι τίποτα άλλο, ούτε μάσκες ούτε ιστορίες τίποτα δεν ισχύει, ε, δεν υπάρχει οικ ε, το μόνο που έχει είναι αυτά τα αντικείμενα που άρεσαν στον παραγελειοδότη. Έχουμε δηλαδή ακραίε ερευνητικές έτσι, αναφορές. Επίσης ο χάρτης αναφέρεται στην νοσταλγία ε, της προηγούμενης περίοδου, όπου δεν είχε ακόμα η Ολλανδία χωριστεί σε όλα αυτά τα διαφορετικά μέρη. Άρα έχω και ένα έδειο νοσταλγία που σχετίζεται με την ιστορία, γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί νοσταλγίες... Είτε θετικού τύπου για χαμένα μεγαλία, είτε αρνητικού τύπου. Relationship ε... between pending and history, το είπαμε αυτό. Αλίγο ρευπέντηση commitment to history, αυτό έχει ενδιαφέρον. Rather than the artist skills, whose power lies capacity to turn the transition into the eternal, and which the artist used to acquire fame and honors. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Επίση, ε... είναι ένα έργο το οποίο λειτουργεί μέσα από ένα είδο ψευδαισθητικής απεικόνησης, αυτό που λέμε ηλουσιονισμός. Είναι πολύ εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο το κάνει το Vermeer. Όμως, ε, εμπλέκει κατά κάποιο τρόπο τα πραγματικά και τα φανταστικά στοιχεία του χώρου και κάνει αυτό που εντοπίσαμε και την άλλη φορά, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, contradiction between the illusion of reality and the pictorial physicality, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό στο Βερμέρ και θα μας δώσει και πάσα για το Rebran. Ότι η ζωγραφική σε κάποιο βαθμό απεικονίζει ψευδεστητικά την πραγματικότητα και μου δίνει μια φωτογραφία τη προπάρκουση πραγματικότητας απ' την άλλη έχει αυτό που λέμε pictorial physicality, ότι είναι χρώματα πάνω σε μουσαμάδε. Αυτό. Και εδώ ο Vermeer ακροβατεί ανάμεσα στο ένα και στο άλλο με έναν πολύ συνηθιστό τρόπο. Σε κάποια δηλαδή σημεία της εικόνας έχεις την ψευδέστηση ότι βλέπεις μια φωτογραφία του πραγματικού αντικειμένου και σε κάποια άλλα σημεία της εικόνας ξεχνάς τη βλέπεις και βλέπεις απλά πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς χρωματικούς. Το κάνει πολύ συνειδητά αυτό το ακροβατικό Ανάμεσα, και το κάνει πως από τη μία η ψευδέστηση και από την άλλη υπάρχουν traces of brush strokes δηλαδή ορατά σημεία που σου λένε δεν είμαι χαλή είμαι χρωστική, δεν είμαι φως, είμαι ε, άσπρο LED, ε, άσπρο του μολύβδου. Οπότε αυτά όλα λειτουργούν με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερο τρόπο. Είναι έντονο αυτό το βλέπετε. Είναι μια κίτρινη ρηθνική πινελιά. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι πολύ Έλληνο, τώρα στο κοντινό λέω Πολύ Έλληνο. Είναι ένα παιχνίδι με φωτεινέ γραμμέ. με την άποψη του ΔΕΛΦ, και Εκαινιά και είμαστε στον ΔΕΛΦ, πάμε να δούμε και λίγο τον Κάρν Φαμπρίβι του Ιουζήου. Mm -hmm. Αν δεν τον δούμε σήμερα, δεν θα τον δούμε ποτέ. Mm -hmm. ε, και mm -hmm. η μέλη θα διαμαρτύρεται. Έμακα. Πρόκειται για έναν πολύ, μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός ζωγράφ που δυστυχώς πέθανε πάρα πολύ νέος, 31-32 οπότε δεν άφησε πίσω του έργο, αν και αυτά τα λίγα που άφησε είναι πάρα πολύ όμορφα έργα και με τον Φαμπρίτιους είναι στο Ντέλφτ, στο πέθανε στον Ντέλφτ, γεννητική. Πέθανε στο Ντέλφτ, έζησε στο Δελφτ, άρα ήταν σε επαφή και σε συνεργασία. Ήταν μαθητής του Ρέμπραντ επίσης, πήγε δύο χρόνια στο Άμστερνταμ και ήταν μαθητής του Ρέμπραντ και από τους πλέον εντυπωσχόμενους, ίσως ο, ο πιο γνωστός και ο καλύτερος μαθητής του Ρέμπραντ, μετά έφυγε από το Άμστερνταμ και γύρισε στο Δελφτ έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο συνθέτει όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από τη μία δι... και μας συνδέει με το Ρέμπραν για αυτό τον έβαλα σαν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα τοπία στις ηθογραφίε και στην παλέτα του Ρέμπραν και την πινελιά του οπότε βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο έργο ο Φρουλός Οχ. καλά <laughs> ε, Συγγνώμη, mm -hmm. ξεχάστηκα mm -hmm. και δεν το έκλεισα. Mm -hmm. ε? <laughs> λοιπόν, ε, κοιτάξτε τι ωραίε Είναι πολύ ωραίο ο, ο τρόπο που δουλεύει τα μαλακά και τα σκληρά. Η αντανάκλαση στο κράνος, α πούμε, είναι πολύ ιδιαίτερη με τα ψυχρά αυτά μεταλλικά ενώ η θαμπάδα υπάρχει έτσι ανθρώπινη τριφερότητα στο έργο, ο φρουρός είναι φρουρόσμένο αλλά είναι και κουρασμένος και έχει αποκοιμηθεί, έτσι, το σκυλάκι λειτουργεί υποκαθιστώντας την εγρήγορση που δεν έχει πλέον αυτός Αυτά τα φευγαλαία ανοιγματάκια έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον Έτσι όπως περνάει αυτό στο άνοιγμα κάτω από τη γέφυρα Και δημιουργεί όλα αυτά τα ωραία χρωματικά πεδία Οπότε είναι ένα έργο με πολύ όμορφες τονικές διαβαθμίσεις Ο Φαμπρίτιος υπέγραφε πάντα πάνω στο έργο Είτε στο χώμα είτε στον τοίχο Σαν ένα γράφιτη τη δουλειά του Σαν να αισθανόταν ότι θα πέθαινε νωρίς Και ήθελε να πει ήμουνα κι εγώ εδώ και έχω γράψει το όνομά μου το χώμα, στον τοίχο ή σε όλου τους τοίχους το έγραφε. Οπότε έχει όλα αυτά τα πάρα πολύ όμορφα χαρακτηριστικά και αυτές τις στονικές διαβαθμίσεις και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν μέσα από μία παλέτα αυτών των Χρυσοκάστανων τόνων. Αυτό πιθανόν να το έχετε δει και στο Rembrandt θα το δούμε είναι το πορτρέτο της Ασκεφονόλημπρου, της πρώτης σύζυγου του Ρέμπραντ και το έχει κάνει ο Φαμπρίτιους όταν ήταν στο εργαστήριο του Ρέμπραντ, στο Άμσθεταμ όπου ο Ρέμπραντ παρότρινε τους μαθητές του να αντιγράφουν τα δικά του έργα γιατί επειδή ο ίδιο θα έχει δουλέψει πάρα πολύ ήξερε να τους πει πάνω στο επίπεδο της τεχνικής κατάρτιση τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επεξεργαστούν τις τονικές διαβαθμίσεις και τις χρωματικές γκάμες. Οπότε είναι μια πολύ όμορφη σάνσκα εδώ, εντελώς ρεμπραντική, από ένα νεανικό έργο του Κάριν Φαμπρίτιους. δείτε ότι τα πρώιμα πορτρέτα του ε, στα 20 τόσα του ε, είναι πιο ρεμπραντικά αυτό δηλαδή του Ρότερνταμ είναι τέλος ρεμπραντ το πορτρέτο όσον αφορά την παλέτα, όσον αφορά τη φορά γιατί ο ρεμπραντ ε, δούλευε πάρα πολύ αυτή την αίσθηση ότι οι χρωστικές είναι σαν ζωντανό οργανισμός που λειτουργεί πάνω στο σώμα και υποκαθιστά την έννοια αυτή του δέρματος, οπότε αυτό είναι πολύ Ρεμπραντικό και ότι όταν φεύγει από το Άμστερνταμ και από την επίδραση του Ρεμπραντ αποκτάει μια παλέτα η οποία δεν έχει αυτές τις χυμώδεις διαβαθμίσεις και την απουσία περιγραμμάτων και γίνεται λίγο πιο στέρεη. Εδώ ακόμα είναι πιο σκαμμένο το, το πρόσωπο, ε, έχει δουλευτεί με αρκετά στεγνό πινέλο, αυτό το στεγνό πινέλο δίνει αυτή την αίσθηση της υφής, έχει το βάθος των ματιών των προσωπογραφιών του Ρέμπραντ και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό το πορτρέτο που το κάνει το 1654, αυτό, στα 32 του, ενώ αυτό είναι στα 23 του, βλέπετε... Και κάποιο ανόμιζε ότι συνήθω οι ζωγράφοι φεύγουν από το πιο σφιχτοδεμένο και παραστατικό, και όσο μεγαλώνουν, γίνονται λίγο πιο ρευστοί. Αυτό αισθάνεται ότι οι αναζητήσει του Ρέμπραντ τον οδηγούν κάπου που δεν είναι ο εαυτό του, οπότε στο δεύτερο, αυτοπορτρέτο, το ίδιο είναι πάλι, βλέπετε και αυτή τη διαφορά. Δηλαδή ότι φεύγει από τη διαρκή επεξεργασία, όπου είναι σαν το πινέλο να πέφτει σε στρώσεις και πλάθει λίγο πιο στέρεα και πιο γυρά τη φόρμα είναι και τα δύο ωραία, είναι τα δύο ωραία. Δεν, δεν είναι δηλαδή ότι σας το λέω το ένα για καλύτερο το άλλο για χειρότερο αυτό είναι ίσως πιο συναισθηματικά φορτισμένο αυτό όμως είναι πιο στέρεο του Λονδίνου και εδώ πέσει με τις λάμψεις, δηλαδή δείτε εδώ ας πούμε έχει την ανάγκη να στείνει πιο καθαρά τις φόρμες και να κρατάει την ακεραιότητά του. Το βλέπετε στο στήσιμο που είναι έτσι πιο, πιο σεζανικό στη σαφήνεια και την καθαρότητά του. Άλλη και τα δύο πολύ όμορφα. Mm. Ε, στο Ρέξις Μουζέο μου έχει και ένα πολύ ωραίο πορτρέτο του Άμπραχαμ Δε Πότερ, του Κάρι Φαμπρίτιου. <coughs> Εδώ. Με την επιγραφή που λέγαμε. Έτσι υπέγραφε πάντα. Στην Εθνική Πινακοδήγη του Ιανδίνου υπάρχει και το πολύ όμορφο έργο με την άποψη του ΔΕΛΦΤ, το οποίο λειτουργεί και λίγο πανοραμικά, διότι το συνδέουμε πάλι και με το προηγούμενο, να έχει πάλι υπογραφή του στον τοίχο, είναι μια αγωνία του Δελφτ που είναι σαν να έχει δοθεί μέσα από ευρυγόνιο φακό, δείτε τις παραμορφώσεις των αντικειμένων, τη βιόλα εδώ και το λαούτο, την εκκλησία του Δελφτ, λογικά πόσο μπορούμε να συμπεράνουμε, αυτό ήταν φτιαγμένο για να τοποθετηθεί σε μια κεκλειμένη κύλη επιφάνεια και να μπει μέσα σε ένα τέτοιο κουτάκι, το οποίο κουτάκι είχε θαμπό αμογολημένο τζάμι από πάνω <coughs> για να φωτίζεται και είχε μια τριπούλα που λειτουργούσε σαν ένα πίπ σοου σαν δηλαδή οπότε μέσα από εκεί έβλεπε σε αυτή την πανοραμική άποψη του Δέλφτ να σε αγκαλιάζει οπότε και ο Φαμπρίδιος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις απεικονίσεις αυτού του τύπου μόνο έτσι δικαιολογείται η τόσο επιμήκης και τόσο ευρυγόνια θέαση του Δέλφτ Θέλω να σας πω ότι κινήθηκε σε πάρα πολλά παιδεία και ίσως το πιο γνωστό και πιο διάσημο έργο του είναι η Καρδερίνα. Αυτό το πολύ όμορφο αριστουργηματάκι του Μαουρίτσπου Χάγη, που είναι πολύ μικρό, 34'23 εδώ τόσο μικρό ε, αλλά είναι ένα αριστουργημα, πραγματικά είναι ένα πολύ διάσημο έργο και η διασημότητά του ε, είναι πολύ ωραία φτιαγμένο πάνω στον ζωγραφισμένο σοβά, με τα πολύ λιτά και φωτεινά στοιχεία, απεικονίζεται το σπιτάκι και τα ίστρα της Καρδερίνας και ο πολύ όμορφος τρόπος με τον οποίο μας κοιτάει το πουλί. Το πουλί είναι λίγο τοποθετημένο ψηλότερα, άρα θεωρούμε ότι αυτό το έργο ήταν τοποθετημένο λίγο πιο ψηλά, γιατί είναι σαν να είμαστε εμείς λίγο χαμηλότερα και μα κοιτάζει. Είναι πάρα πολύ λιπτό, η Καρδερίνα έχει διάφορους συμβολισμούς χριστολογικούς, από το κόκκινο ας πούμε, που, που επιλώνει το αίμα, οπότε έχει μια χριστολογική ταύτιση καμιά φορά, όπως ο Χριστός σταυρώθηκε στο Σταυρό και γέννησε αίμα έτσι και στην Καρδερίνα το πρόσωπο γέννησε. Άρα το κίτρινο χρώμα επίσης του πτυλώματος έχει ε, χρεωθεί πάλι με διάφορους συμβολισμούς, άρα ερήμη του πουλιού ε, έχει αποκτήσει και ένα συμβολικό χαρακτήρα βρίσκεται πάνω στην δαίστρα Αυτά τα ήταν κατοικίλια, τα οποία τα είχαν όχι, όχι τόσο μέσα στο πλουβίου, είναι έξυπνο πουλή, πολύ έξιπρο πουλή. Οπότε επιδέχεται εκπαίδευση ε, και τα είχαν έτσι, είναι υπογεγραμμένο και αυτό πάνω στην απομίνηση του Σοβά. <ΣΣΣ> Σε έργα άλλων καλλιτεχνών της εποχής, όπως είναι ο Γκέριτ Ντου, βλέπετε ε, αυτό το πέρασμα με τα ανοιχθά παράθυρα, ένα πολύ σύνηθε θέμα του Gerrit Do όπου ανοίγει η κοπέλα το παράθυρο να μου δώσει αυτό το μετέχνιο ανάμεσα στο μέσα χώρο και στον έξω χώρο το παράθυρο γενικά στην ελληνική τέχνη είναι το σημείο συνάντηση στο εξωτερικό με το εσωτερικό άλλοι τα ζωγραφίζουν από μέσα όπως ο Vermeer ή ο Dehawk άλλοι τα ζωγραφίζουν απ' έξω όπως ο Gerrit Do εδώ λοιπόν αυτό σας το δείχνω για να σας πω ότι πρόκειται για ένα παράθυρο ε, όπου υπάρχει όλο και πιο κυρίαρχη θεωρία ότι αυτό το έργο ήταν τοποθετημένο στο όρθιο πρεβάζι του παραθύρου εδώ βλέπουμε ένα αντίστοιχο έτσι, σπιτάκι και τα ίστρα με καρδερίνα και εδώ βλέπουμε ότι είναι τοποθετημένο συχνά τοποθετούσαν αυτό στο πρεβάζι, το κάθετο κάσωμα του παραθύρου είναι όλο μαζί γιατί συνδεότανε και με μία, σαν ένα μικρό κουβαδάκι, άλλοτε γυάλινο, άλλοτε πύλινο, άλλοτε ψύλινο, ε, από το οποίο η Καρδερίνα εκπαιδευόταν με ένα πράγμα σαν τη να το σηκώνει και να ποτίζεται. Ε, οπότε αυτό το, όλο το σύστημα που βλέπετε έχει να κάνει με την αναζήτηση του νερού και με τον τρόπο με τον οποίο αυτό ήταν τοποθετημένο. Άρα θεωρούμε, να εδώ α πούμε, στο Άμπραχα ένα πολύ όμορφο έργο που συνοψίζει όλε αυτέ τι νεκρέ φύσει τη Ολλανδική Ζωγραφική. Είναι, είναι μεγάλο έργο αυτό, είναι στο Rex Museum και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε περιγράψει. Στο πάνω αριστερό μέρο είναι τοποθετημένο αυτό το κλουβί της Καρτερίνα, όπου βλέπετε ότι ενώ είναι δεμένη με αλυσιδίτσα το ποδαράκι τη και δεν μπορεί να πετάξει ελεύθερα. Ε, αυτή η αλυσιδίτσα καταλήγει σε ένα μικρό κουβαδάκι δαχτυλίθρα μέσα από το οποίο είχε εκπαιδευτεί και σηκώνει νερό και το μεταφέρει στο πάνω μέρο του κλουβιού. Άρα λειτουργούσε λίγο και σαν πώ έχουμε ένα κατοικίδιο και εκπαιδεύοντά το, αισθανόμαστε έτσι, μια οικειότητα ότι και τα ζώα είναι έξυπνα και μπορεί να μαθαίνουν με διάφορου τρόπου συμπεριφορά κτλ. Η καρδελίτσα λειτουργούσε ένα τέτοιο τρόπο. Ε, Τώρα, σαν παράθυρο, πάντα απασχολούσε τους Ολλανδούς το έξω και το μέσα. Κοιτάξτε σε αυτό το έργο του Hoogstraten, που το είδαμε την προηγούμενη φορά, πως η, η γυναίκα κάθεται, όπως πάρα πολύ συχνά καθόδουσαν, για φως, ε, κοντά στο παράθυρο και υπάρχει αυτή η σχέση του μέσα και του έξω. Και σήμερα, πάντως, το Άνστερνταμ θα σας κάνει εντύπωση το ότι είναι όλα αυτά παράθυρα και οι περαστικοί βλέπουν μέσα τα σπίτια. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό το έργο ήταν ουσιαστικά τοποθετημένο στο κάθετο πρεμβάζι, στο κάσωμα ενός παραθύρου και λειτουργούσε σαν ένα ενδιάμεσο στοιχείο ανάμεσα στο έξω και το μέσα, εδώ, και γι' αυτό δικαιολογείται και το μικρό του μέγεθος και γι' αυτό δικαιολογείται σε δεστιντική απεικόνηση, διότι από την είδαμα της δανειογραφίες, στην αρχή του είχε κάνει και ένα περίγραμμα και μετά... Πήγε από πάνω το περίγραμμα και το έβαψε μέχρι τέλους όλο να έχει αυτό το πλάστερ, την αίσθηση δηλαδή του, του, του σωματισμένου και πιθανολογούμε ότι κρεμόταν από ένα καρφί. Στο σοβατισμένο κάσωμα του παραθύρου κρεμότανε κι αυτό για να δίνει στον περαστικό την πεποίθηση ότι εδώ κατοικεί ένας ζωγράφος που μπορεί να μου δίνει τέτοιες ψευδεστήσεις σαν να πρόκειται για αληθινή καρδερίνα σε αληθινό κλουβάκι με αληθινή ταΐστρα ενώ ήτανε μία ψευδεστική ζωγραφική. Οπότε έχει μια ολόκληρη ιστορία αυτό το έργο, όπως έχει μια ολόκληρη ιστορία και η ανάγκη των Ολλανδών να αποδίδουν αυτή την εποπτική θέση του κόσμου. Αν πάτε στο Ρέξι Μουζέα μου υπάρχει μία αίθουσα με τα λεγόμενα doll houses τα οποία δεν ήταν για παιδική χρήση αλλά ήταν περισσότερο, αυτό είναι το πιο γνωστό το κουκλό της Πετρονέλλα Ότμαν ε, το οποίο είναι μεγάλο έθους, αλλά μας δίνει μία πολύ λεπτομερή και εποπτική εικόνα ενός Ολλανδικού τριόρφου σπιτιού όπου τα πάντα είναι τοποθετημένα με μία τάξη έτσι και κομψότητα και όλο αυτό μας δίνει την ανάγκη των Ολλανδών να, να βλέπω απ' έξω προς τα μέσα όπως να βλέπω και από μέσα προς τα έξω άρα έχει να κάνει με το ουτπικτούρα ή τα βίζιο και το ενδιαφέρον τους για τα παράθυρα, για τα ανοίγματα, για την ίδια τη θέαση, τι βλέπω, πώς το βλέπω, με ποιου τρόπους το βλέπω. Και όλη η Ολλανική Ζωγραφική απασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Αυτό είναι έτσι ένα πολύ όμορφο έργο, το οποίο το έκανε γύρω στα 30 του, Δυστυχώς το 1654 όταν ήταν 32 χρονών ο Κάρλ Φαμπρίτιους έγινε ένα μοιραίο λάθος και εξεράγει η μεγάλη πυρητιδαποθήκη του Ντέλφτ και έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Εδώ βλέπετε ένα αδιάφορο έργο του Έγπερ Φαντερ Πολ που απεικονίζει την έκρηξη του 1654 και εδώ το, το, το, το, το Aftermath μετά την έκρηξη που μαζεύουνε πτώματα από παντού έχει ελειπωθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τέλφτ και σε αυτή την έκρηξη πέθανε, εξεράγγει δηλαδή και το, όλο το εργαστήριό του με όλα τα έργα του μέσα γι' αυτό και έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό έργων που έχει διασωθεί η χώρα του ότι πέθανε 32 χρονό καταστράφηταν και τα έργα όλα όσα ήταν στο εργαστήριο αλλά από τη μία η τέχνη, από την άλλη γενικώς οι τέχνες ε, όλο αυτό διαιωνίστηκε, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό τελικά το ότι αυτό το πουλάκι πέθανε αλλά κατάφερε με την παλέτα και τη χρωστική ας πούμε του Fabritius να διαιωνιστεί και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, όχι ως πουλάκι πια αλλά ως έργος γραφικής. Εδώ βλέπετε ας πούμε από το Mauritschus το Around the World που δείχνει τα σημεία του κόσμου, από το Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη μέχρι το Τόκιο και την... το Λονδίνο, τα σημεία όπου έχει ταξιδέψει το καρδελίνο, ας πούμε, του... η καρδερίνα του Φαμπρίδιους. Και βέβαια έγινε ακόμα πιο γνωστή από το πολύ ωραίο μυθιστόρημα της Ντόνα Τάρτ, με τον ομώνυμο τίτλο «Η Καρτερίνα, το οποίο πρόπριση γυρίστηκε και σε ταινία... Ε, και το μυθιστόρημα και η ταινία αντλούν πάρα πολλά χαρακτηριστικά από όλη την ολλανδική ζωγραφική από την έκρηξη του Δέλφτ από την έννοια του μουσείου από τον τρόπο που βλέπω από την έννοια της το μυθιστόρημα είναι πάρα πολύ ωραίο η ταινία δεν την έχω δει αλλά έχει καλά στοιχεία από ό,τι μου είπαν ε, ε, ε. <Συθιστόρημα> οπότε έχει ενδιαφέρον και απέκτησε και μία έναν τρόπο έτσι τροφοδοσίας αυτά για την καρδερίνα του Φαμπρίτιους φεύγουμε τώρα από το Φαμπρίτιους και πάμε στο δάσκαλο που είναι ο Ρέμπραντ Ρέμπραντ ε, self-portraits, group portraits historical ε, Group Orphans. Control L. Ε, είναι πολύ μεγάλο το έργο του Ενέβραν και πάρα πολύ ωραίο. Γεννήθηκε το 606, πέθανε το 1669, έπρεπε να λέει εδώ. Ιούλοις του Ιούλου, Άβουσ, του <laughs> δεν έχει όταν 3 μήνες, αν και δοθείς της ευκαιρίας ε, που το, έτσι που έγινε αυτό το λάθος ας πούμε το τυπογραφικό ε, μαζί δίνει πάσα για να πούμε ότι τα, τα τέσσερα παιδιά που απέκτησε από τη, με τη Σάσια Κονόλυμπορκ τη γυναίκα του ε, πέθαναν σε ηλικία τα δύο δύο μηνών και το άλλο δύο εβδομάδων άρα αυτό το να γράφει μια ταφόπλακα Ιούλιο-Οκτώβριο ήταν σύνηθες και ειδικά στη ζωή του Ρέμπραντ ήταν και επόδυνο. Οπότε το λάθος μας έδωσε και πάσα για να πούμε και γι' αυτό. Ε, ο Τίτος μόνο παίζησε, πέθανε και η Ισάσκια λίγους μήνες, μία μήνες μετά τον Τίτο, οπότε ήταν αρκετά, η ζωή του ήταν με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, αυτό βέβαια πιθανό να λειτουργήσε και ω τροφοδότη για τι αναζητήσει ζωγραφική του. Αυτή η πορεία από το φω του σκοτάδι συνέχεια ήταν πολύ αναγνωρισμένο. Έχετε πάρα πολύ ψηλή εκτίμηση, αλλά απ' την άλλη δεν έπαιρνε πάντα παραγγελίε. Δεν τον θέλανε γιατί τα σύντημου στο ήταν πιο κουραστικά. Γιατί απαιτούσε πιο πολλά, πολλά σύντημου από άλλους καλλιτέχνε. Δηλαδή έπρεπε να πας πολλές φορές για να ολοκληρώσει το πορτρέτο. Ε, παρουσία του μοντέλου, αυτός καθόταν και άρχισε να τα τα μέσα του. Ενώ οι άνθρωγραφοι κάνανε το σκέτσερ, του διώχναν το πελάτη και του δουλεύανε το υστέρο. Ε, οι καινοτόμες ιδέες του έβρισκαν πρόσφορο έδαφος σε έναν κύκλο καλλιεργημένων ανθρώπων αλλά δεν έφεραν πάντα ευρύτα της αποδοχής. Δηλαδή, όταν έφτιαξε α πούμε το... Το κλάδο ισχύγλης, αυτό το πολύ όμορφο έργο που βρίσκεται σήμερα στο Στοκχόλμι, ε... μέχρι να γυρίσει πίσω στο Άμφερ θα το είχαν ξεχρεμάσει από το Δημαρχείο που είχε τοποθετηθεί με την παραγγελία. Ε. Γιατί δεν ήταν εκεί να το υπερασπιστεί. Οπότε ήταν μια διαρκής... Αυτό που μπορεί να διαβάσετε σε πολλά βιβλία περιπτωχεύσεων δεν ισχύει και πάρα πολύ σήμερα που έχουν γίνει ενδελεχείς έρευνες έχουμε καταλάβει ότι ε, ήταν και λίγο ε, έτσι λογιστικές κομπίνες ε, στις οποίες ε, δεν ειδικεύονται μόνο οι yeah. Ολλανδοί ήταν μανούλες τώρα σε αυτό καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο πούμε, μια τέτοια χώρα με τέτοιο χρήμα με τέτοια αξία κεφαλαίου έτσι όπου Ακόμα και πριν α πούμε την εμφάνιση τη νεωτερικότητα και του καπιταλισμού, υπάρχουν όλα αυτά τα παιχνίδια από το κεφάλαιο. Άρα αυτό τι έκανε. Σύστησε μια εταιρεία, όπου ε, για να μην του πάρουν οι πιστωτέ, ήταν συνέχεια με πιστώσει. Ήταν συνέχεια με πιστώσει γιατί έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Είχε περιουσιακά στοιχεία πάρα πολλά, σε έργα τέχνη, είχε ρούμπερ στην κατοχή του, είχε πολύ ακριβά αντικείμενα, είχε σπίτια, είχε όλα αυτά. Αλλά αυτά δεν μπορούσαν να ρευθοποιηθούν άμεσα. Είναι αυτή η ρύθμιση που έγινε και προχθέ για τα χρωστούμενα συνεφορία με τη δυνατότητα πώληση μέσω συμβολιογράφων που θα παρακρατούν αυτά. το διαβάσατε αυτό για τη χειρουργία ρύθμιση που ξεχνοκάρνει το πράγμα. Εκεί λοιπόν αυτά γίνουν όλα το 17ο αιώνα. Οπότε αν είχες πιστοθεί κάποια από εσά, για να μην σου πάρουν πιστωτέ σου Πολύ περισσότερα εκποιώντας πράγματα από την κατοχή, μπορεί να συστήσεις μια εταιρεία να βάλει τη γυναίκα σου και το γιο σου να βάλει τα στην κατοχή τους, οπότε εσύ να μην έχεις, άρα φαίνεσαι ότι δεν μπορούν να σου τα χάσεις τίποτα, διότι δεν έχεις χάσει την κατοχή σου, άρα είσαι φτωχός. Δεν ήταν φτωχός. Δεν ήταν φτωχός. Είχε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμω μοιράζονταν στις άσκειες, στον τρίτο, στη Γέντρικε, από εδώ, από εκεί, με σύσταση εταιρεών, με σύσταση άλλων εταιριών, Οπότε ήταν ένα πολύ σύνθετο. Δεν τα έκανε ο ίδιος αυτά. Ε, τα έκαναν οι λογιστές που ήταν αναγκαίο για κάθε υποκυριό να αξιοποιεί και να συμβουλιάζονται οι λογιστές, να το σήκουμε στις εποχές. Μοιάζει πάρα πολύ με την δική μας εποχή. Του δεκάτου ευδόνου. Του δεκάτου ευδόνου. Του δεν ευδόνου. Ναι, είναι δημοσιακό. <δυσκολογικό κεί> ναι. Έχει κάνει τα πάντα το χώρισα τώρα σε διάφορες ομάδες έργων για να μπορέσουμε κάπως να το παρακολουθήσουμε από το τι γίνεται με τον... Μία σαν ας πούμε θα μπορούσε να είναι τα ομαδικά πορτρέτα γιατί έχει κάνει 3-4 πολύ ωραία δυνατά πορτρέτα και με την ευκαιρία των ομαδικών πορτρέτων μπορούμε να πούμε και πέντε πράγματα για την τεχνική του εδώ. Οπότε τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα δύο μαθήματα ανατομίας εδώ το ένα βλέπετε εδώ ε, η Νυχτερινή Περίπολος ε, και η Συντεχνία των Ιφάσματε Μπόρνη αυτά είναι τα πιο δυνατά ας πούμε και τα πιο γνωστά τέσσερα ομαδικά πορτρέτα ε, τα πρώιμα από αυτά όπως είναι το Μάθημα Ανατομίας της Χάγης είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ όμορφο ομαδικό πορτρέτο με οκτώ προσωπογραφίε έξατομικέμενες πολύ σημαντικών <coughs> καθηγητών στο Πανεπιστήμιο γιατί ο, ο, ο Ρέμπραντ είναι και το Λάιντεν. Δεν έχει τόσο μεγάλη εγκύκλια παιδεία, αλλά το Λάιντεν έχει το καλύτερο Πανεπιστήμιο τότε, το 17ο αιώνα. Α, οπότε υπάρχει πολύ σημαντική ιατρική σχολή και στο Λάιντεν και στην, στο Άμστερνταμ είναι αρκετά προχωρημένε οι επιστήμε και οι ακαδημαϊκέ σπουδέ και οι πανεπιστημιακέ. Άρα, εδώ βλέπω ένα δημόσιο μάθημα ανατομία. Μπορεί να έχουν περάσει μόνο 130 χρόνια από τότε που τα έκανε ο Λεωνάρντο αυτά κρυφά, και τώρα γίνονται δημόσια και ανοιχτά. Γιατί είχαμε πει και την άλλη φορά ότι έγινε απλά ένα παιχνίδι του μυαλού, το οποίο αιτιολόγησε όλη αυτή τη διαφοροποίηση. Το ότι δεν αμφισβητώ τη σοφία του Θεού που έφτιαξε το ανθρώπινο σώμα. Αλλά θέλω να το μελετήσω έτσι σοφά που το έφτιαξε, ώστε και τα δικά μου δημιουργήματα να είναι εξίσου σοφά φτιαγμένα. Ξαφνικά δηλαδή με μια επινόηση του μυαλού, που μέχρι τότε αγγιλωμένο όπω ήταν σε λιδεολειψίε θεολογικής προέλευση, θεωρούσε ότι δεν πρέπει να πειράζει ούτε το ανθρώπινο σώμα ούτε τη φύση, γιατί αφού τα έφτιαξε ο Θεό τα έφτιαξε, δεν έχει νόημα έσαι να κάθεσαι να ψάχνει πώ τα έφτιαξε, σαν τη σοφία του. Έτσι ήταν αυστηρό το και ξαφνικά γίνεται αυτό το γύρισμα. Του. Δεν αμφισβητώ τη σοφία του, θαυμάζω τον τρόπο που έφτιαξε τον κόσμο και τον άνθρωπο, και θέλω κι εγώ να μάθω από αυτό τον τρόπο. Άρα, ανατέμνοντα τα κατασκευάσματα και τα δημιουργήματά του, γίνομαι κι εγώ καλύτερο και προσεγγίζω τη σοφία του. Τόσο απλά. Οπότε αυτά τώρα γίνονται πια δημόσια. Γεννάρηκα τα για να μην σα πει το πτώμα. Γιατί αυτό για ένα διάστημα. Ανοιχτό και σε κοινό, κοινό κοινό-κοινό και εδώ δεν βλέπουμε το κοινό γιατί γινόταν σε μία αίθουσα, σε ένα σαν αμφιθέατρο που είχε θεωρία, ήταν σαν, σαν πηγάδι αυτό το πράγμα. Ε, άρα έχετε πάει στο παλιότερο σύγχρονο πανεπιστήμιο της Ευρώπης που είναι στην Πάντοβα, θα δείτε μία τέτοια αίθουσα που ήταν από κάτω οι επιστήμονες και από πάνω α πούμε το κοινό και παρακολουθούσε τα τεχτενόμενα, έτσι κάπως γινόταν και αυτό. Η καινοτομία του Ρέμπραντ είναι ότι τοποθετεί εντελώ ανορθόδοξα τις μορφές, δηλαδή μέχρι τότε, τοποθετούν το παρατακτικά. Η τοποθέτηση του διαγωνίου πτώματο βάζει μας εκεί πέρα, εκεί ας πούμε που νημάρω, και το κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο. Το φως που πέφτει δημιουργεί αυτόν τον άξονα και εδώ γίνεται μια πάρα πολύ ποικίλη και εναλλασσόμενη ανάμεσα σε κυτές και κύλες έτσι, ανακατατάξεις, τοποθέτηση των ε, οκτώ πορτρέτων. Εκτός από τον Νικόλαο Τούλ, που είναι ο καθηγητής που διδάσκει εκείνη την ώρα, οι άλλοι κοιτούν με ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, κάποιοι ε, κοιτούν τον ίδιο τον Τούλπου, κάποιοι κοιτούν τους παίλλοντες, κάποιοι κοιτούν το πτώμα, κάποιοι πάνε να κοιτάξουν ελοξά ως θεατές, Αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, άλλος με ενδιαφέρον, άλλος με βαρεμάρα, άλλος με σχολαστικισμό, άλλος με αποστασιοποίηση. Οπότε όλο αυτό δείχνει μια πάρα πολύ φυσική κατάσταση στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται το μαδικό πορτρέτο. Είναι ατμοσφαιρικό, το τοποθετεί τους γνωστούς ασαφής χώρους όπου έβαζε το background, είναι ωραία δουλεμένα τα κοντράστα ανάμεσα στα μαύρα έτσι, με τα ξωτά και βελούδινα επίσημα ρούχα των παρισταμένων και στις πολύ ωραίες βαμβακερές λεμαριές με τα εκατοντάδες μέτρα αναδυπλούμενου υφάσματος οπότε δημιουργεί αυτά τα πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια, οι, οι ροδαλές αντάβγες από το ανοιγμένο χέρι με τους τένοντες του πτώματος έρχονται ζωγραφικά να συνδυαστούν με τις ροδαλές αντάβγες στα μάγουλα των ε, ε, γιατρών οι οποίοι παρίστανται σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή οπότε δημιουργείται αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι κάνοντα αυτό το έργο από μία απλή προσωπογραφία που την κάνει στα 26 του να γίνεται αναγνωρίσιμο. Είναι ένα από τι πρώτε μεγάλε παραγγελίε που πήρε και οι οποίε δημιούργησαν μια φοβερή εντύπωση διότι εδώ είναι πιστό στην απεικόνηση, είναι πολύ αληθινά πορτρέτα και ταυτόχρονα είναι και πολύ καινοτόμο. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Οπότε αυτό λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο έτσι πολύ όμορφα. Το μάθημα ανατομή του καθηγητή Νικολάου Τούλτ. Έχει κάνει και άλλο ένα μάθημα ανατομίας, καθηγητή Ντέμαν, αλλά είναι αρκετά χθαρμένο. Και δεν το έβαλε εδώ γιατί έχουν ότι μόνο δύο φιγούρες, άρα δεν γίνει το μαδικό. Ναι, είπετε σαν που υπέγραφε και, και το έτσι το πιο γνωστό βέβαια έργο του Ρέβρα mm. είναι η θερινή περίπολος η οποία ανήκει σε αυτή τη σειρά από μιλήτια κομπανίς που ήταν οι λεγόμενες πολιτοφυλακέ που φρουρούσαν το Άμστερνταμ Κάναμε μία αναφορά στην πρώτη μας συνάντηση. Είδαμε του Βαντεχέλστ την αντίστοιχη πολιτοφυλακή που γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκη του Μούνστερ. Είδαμε την πάρα πολύ όμορφη του Φραντ Χάουτς πολιτοφυλακή με την ρευστή και δυνατή πινελιά και την ωραία χρωματική παλέτα του. Ε, αυτά ήταν τοποθετημένα εδώ σε κάτι σαν δημαρχείο που αντικατεστάθηκε αργότερα από δημαρχείο όπου ήταν όλε οι πολιτοφυλακέ. Ε, σας θυμίζω ότι στις πολιτοφυλακές συμμετείχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτσι, επιφανείς πολίτες αυτής της πόλης που ως επιφανείς πολίτες και με μια οικονομική επιφάνεια που διέθεταν θεωρούσαν ω εσωτερική αναγκαιότητα να περιφρουρούν κατά κάποιο τρόπο τα καλώ κείμενα σε μια κατάσταση στην οποία όταν υπάρχει πλούτος αυξάνεται και η παραβατικότητα και όταν υπάρχει πόλεμο αυξάνονται και τα συμβάντα. Άρα υπήρχε αυτή η αίθουσα στην οποία ήταν τοποθετημένα αυτά τα έργα μεταξύ των οποίων και αυτό. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, το πιο σημαντικό και το πιο ανορθόδοξο. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγγελία που την παίρνει στα 36 του χρόνια. Και ένα από τα πολύ σημαντικά έργα στην ιστορία της τέχνης, είναι τεράστιο το έργο, είναι 4,5 μέτρα, είναι εντυπωσιακό. Τώρα δεν μπορείτε να το δείτε διότι το επιδιορθώνουν παρουσία του κοινού, οπότε δεν μπορεί κανείς να το απολαύσει, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό διότι ε, λειτουργεί μέσα από τον τρόπο που δουλεύει το instantanet μια ορόκληρη ομάδα, ε, αντί να έχει ποζάρει, ο Ρέμπραντ επινοεί να τους τοποθετήσει τη στιγμή που ο Μπανικοκ, ο, ο Λοχαγός, ε, έχω τον Λοχαγό και τον υπολοχαγό, έτσι. Ο Λοχαγός Μπανικοκ, εδώ ο κεφαλής του τάγματος των, ε, έτσι, τυφεκιοφόρων, αυτών που, που βαλούν τα αρκεβούζια, αυτά είναι ένα είδος όπλου, σαν καραμπίνες κάτι αυτά, τα Οπότε είναι ο, ο λόγος των τυφεκιοφόρων των αρκεβουζίων, επικεφαλής τον λογαγό μπάνικο, ο οποίος δίνει το, με το χέρι μπροστά, δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσουν. Ταυτόχρονα, ο υπολοχαγός κρατάει τη λόγχη και ετοιμάζεται να παραλάβει την εντολή και να τη μεταφέρει στους υπολύπους ο καθένας από τους οποίους βρίσκεται σε μια διαδικασία Προετοιμασίας. Άλλος καθαρίζει την κάνει του όπλου, άλλος πυροβολεί, άλλος οπλίζεται, άλλος χτυπάει το τύμπανο. Ο σκύλος, που θα τον δείτε σε λίγο εδώ, δεν φαίνεται καλά, είναι λίγο σκοτεινιασμένο εδώ πέρα τώρα, ε, ε, εκνευρίζεται από τον ήχο του τυμπάνου και ετοιμάζεται ας πούμε να γαυγήσει στον τυμπανιστή. Άλλοι συνομιλούν, αυτός υψώνει τον λάβαρο για να ξεκινήσουν. Εδώ είναι μια μορφή ενός νάνου ο οποίος φεύγει και αυτός μπροστά. Ε, οι δύο γυναίκες που υπάρχουν, η μία βιασμένη η άλλη κρύβεται από την πρώτη έχει στη μέση της κρεμασμένη μία βλέπουμε, η άλλη κρύβεται από την πρώτη, ε, έχει στη μέση της κρεμασμένη μια, ε, έτσι, ένα πετεινό ανάποδα που ήταν το σύμβολο αυτών των κλωβίγκερστον, των, των αρκεβουζιοφόρων, ας το πούμε έτσι. Ο τρόπος λέει, που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της τέχνης. Κανένας δεν είχε συλλάβει ποτέ να απεικονίσει ένα ομαδικό πορτρέτο που να μην είναι κανένας σε πόζα, αλλά όλα να βρίσκονται στο σταματημένο χρόνο της έναρξης της πεζοπορίας. Οπότε το δίνει με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Σε καθαρά ζωγραφικό επίπεδο τώρα δημιουργεί έναν χώρο, γιατί ξεκινούσαν από την αψιδωτή πύλη της πόλης, εδώ βλέπετε ένα τόξο ας πούμε λίγο σκοτεινό, που είναι η πύλη της πόλης, ξεκινούσαν από εκεί, οπότε δημιουργεί μια σειρά από διαγώνια στοιχεία, κατακόρυφες λόγχε, διαγώνιες λόγχες, διαγώνιες σημαίες, που φεύγουν προς όλα τα σημεία του πίνακα. Και ένα καταπληκτικό παιγνίδι από φώτα, τα οποία πέφτουν πάνω στις φορεσιές, στα όπλα, στις λάμψεις, στα πρόσωπα, στα αντικείμενα και αναδεικνύουν στοιχεία και χαρακτηριστικά. Εδώ ας πούμε στη γυναίκα, η οποία είναι αρκετά πίσω και κοιτάξτε πώς ατμοσφαιρικά δίνεται ανάμεσα στα πατήματα του σκοτεινιασμένου πρώτου επίπεδου η φωτεινότητα λόγω της συμβολικής της παρουσίας. Γιατί κρατάει, α πούμε, κρεμασμένο το σύμβολο του λόγου αυτού. Ε, θα το δούμε τώρα από κοντά, Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο όταν ταξιτέψει εκεί. Ήταν λίγο μεγαλύτερο το έργο, κανονικά, αλλά το κόψανε κάποια στιγμή. Γιατί όταν αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε έναν άλλο χώρο, δεν χώραγε εκεί και το κόψανε. Ναι, σε παλαιότερε εποχέ τώρα δεν θα το κάναμε. Αλλά έχει κοπεί λιγάκι δεξιά, πολύ αριστερά, εδώ και αρκετά επάνω και λίγο κάτω. Άρα ήταν λίγο <laughs> μεγαλύτερο το έργο από όσο το ξέρουμε και από γραβούριε τη εποχή, που είναι και άλλες μορφές εδώ πέρα. Εδώ. Ε, το ολόκληρο έργο δημιουργούσε μια μεγαλύτερη άνεση χώρου, σαν, σαν ο φακοσο α πούμε από 35 να γινόταν 45. Ενώ εδώ ε, δεν πειράζει, που το κόψανε, σε βάζει λίγο πιο πολύ μέσα, σαν ένα τούνελ στο οποίο ανακαλύπτει το φωτεινό και σκοτεινό παιχνίδι. Το έργο έχει υποστεί διάφορου βανταλισμού. Το 1911 ένα άνεργο πήγε πήρε ένα. αυτό yeah. το εργαλείο που κάνει τα παπούτσια. Και άρχισε να το κοπανάει, αλλά ευτυχώ ήταν πολύ χοντρή η πάστα του χρώματος που είχε βάλει ο ρέμπαν και δεν έπαθε σπουδαία ζημιά. Το 1975 όμω, ο, ο, ο, ο, ο άνεργο δάσκαλος ο Βίλεν Ντε Ρίχ, που του επιτέθηκε, του επιτέθηκε με, με, με μαχαίρι ψωμιού, πιο έντμηρο και νητερό, και άρχισε να το χαράζει. Εδώ, βλέπετε τη φωτογραφία τη εποχή. Του έκανε φοβερή ζημιά του έργου μέχρι να το προλάβουνε, εδώ. Και, μπάση περιπτώσει, καταστράφηκε το έργο, επιδιορθώθηκε αργότερα, ήταν ανισόρροπος αυτός, είναι. το έκανε για τον Κύριο, «I did it for the Lord», που δεν είχε και κάτι προσωπικό το έργο. Mm. Μπάση περιπτώσει, ο κάθε άνθρωπος είναι άβησος η ψυχή του και το τι κουβαλάει μέσα. Uh, «I did it for the Lord», I was ordered to do it <laughs> ναι βάση περιπτώσει αυτός ο κακομοίρη μετά από μέση στη φυλακή αυτοκτόνησε αργότερα το 76 ένα χρόνο μετά ναι <laughs> το 90 του επιτέθηκε ένας άλλος όροφος <laughs> ναι ναι με ένα οξύ εδώ αλλά αιτυχώς το Ελληνίδα πήραν μια αρκετή φύλακη ναι, και πέσανε οι φύλακες πάνω στο οξύ με διάφορα έτσι υγρά και το, και το καθάρισα στα γρήγορα πριν προλάβει το ψημα διαβρώσει yeah. την υφανία έχει τραβήξει δηλαδή όπως τα καλαβαίνετε αυτό το έργο <laughs> ναι αυτό είναι η φωτογραφία το 90. βάση περιπτώσει <laughs> αυτό είναι λίγο άσχετο ε, ναι να το δούμε είναι πολύ ωραίο το έργο εγώ δηλαδή θυμάμαι μικρός που το, δε, δεν καταλάβαινα και πολλά αλλά τα φυλώθηκα. Έκαψα πάρα πολύ ώρα α πούμε μπροστά στο έργο. Έτσι. Είναι τόσο μεγάλο. Αυτό στο το να σας πω ότι τώρα είναι σε μία διαρκή έτσι ανακατασκευή mm. ε, και ένα ρεστάουρο. Τα μεγέθη είναι σε real size δηλαδή βλέπετε εδώ του επισκέπτες και τους απεικονιζόμενους, οπότε είναι σε real size, άρα έχει μία ζωντάνια γιατί βλέπεις τους ανθρώπους να είναι στο ίδιο μέγεθος με σένα και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Το πιο, το πιο καθηλωτικό στοιχείο του έργου είναι ότι σε αυτό το έργο είναι η πρώτη φορά που ο Rembrandt χρησιμοποιεί αυτό που λέγαμε στην εισαγωγή, δηλαδή Κάποια στιγμή ξεχνά ότι βλέπεις τα χρυσοκέντητα συρρίθια του υπολογαγού και νομίζω ότι βλέπεις πόλοκ. Γιατί υπάρχει αυτή η, η, η τυχαία επεξεργασία της πινελιάς, η διαφοροποίηση της ύλης του χρώματος, η διαφοροποίηση του αραιώματος του λαδιού Πανοκή. Αραιώνει το λάδι, άλλο και το κάνει πιο ευθυλίδικο και πιο αραιό και άλλο και το κάνει πιο πηχτό. Άρα υπάρχουνε λαζούρες οι οποίες είναι πάρα πολύ τρόρες όπως το δούλευε ο Τιτσιάνο και υπάρχουνε και υπάστο όπως το δούλευε ο Βαγκόγκ, στο ίδιο έργο δηλαδή και μετά κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι η ζωγραφική είναι κάτι πάρα πολύ παραπάνω από αυτό που μπορεί να καθορίσει το μυαλό και όπως και στη φύση η γοητεία των τυχαίων ή αυτών που δεν μπορούμε εμεί να ορίσουμε και τις θεωρούμε τυχαίες διεργασιών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ισχύει και στην τέχνη και αφήνει όλους αυτούς τους πειραματισμούς να αναδείξουν ισογραφικές ποιότητες. Οπότε θα σας κάνω κάποια πολύ κοντινά πλάνα εδώ να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ας πάμε να κάνουμε μία μικρή περιήγηση. Αρχίζοντας από εδώ αριστερά πηγαίνω από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω και είναι και το πρώτο έργο στο οποίο λειτουργεί τόσο έντονα η σχέση φωτός και σκοτάδιου. Από τον Γκόγια μέχρι τον Μπελακρουά. πολύ αυτή, αυτή η ρευστότητα, η αδρότητα, το ενσταντανέ, το τυχαίο καδράρισμα, η πάλι του φωτός με το σκοτάδι, η αποδοχή της φυσικής διεργασίας... Οπότε λειτουργήσε πάρα πολύ σαν ένα έτσι, επιτραστικό στοιχείο σε όλους τους ρομαντικούς που θεωρούσαν ότι η τέχνη είναι sublime, είναι κάτι το δυνατό που προσλαμβάνεται μέσω των αισθήσεων και όχι μέσω του νου, αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι αυτό που στο ρεύμα σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμα τέτοις εδώ είναι πολύ αραιό του έτσι, παραγωγή δούλευε περισσότερο το λεγόμενο smooth manner. Αυτό. Ε, στην μεταγενέστερη το έργο αυτό είναι με τέχνιο, το 42 ε, δουλε... και είναι φοβερότερο ότι το, το κάνει την ίδια χρονιά που πεθαίνει η σάστια Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. την ίδια χρονιά του, το 42 πεθαίνει η Άσκια, 29 χρονών και παίρνει μεγαλύτερη παραγγελία και κάνει πάταγο. Δηλαδή σαν, α πούμε, το έργο που κάνει λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας, 29 χρονό που έκανε αυτοί, ε, πολύ άδεξα, αγαπιόντουσαν, ε, την ίδια χρονιά σαν να αναπληρώνει το κενό που προέκυψε στη ζωή του με μια μεγάλη δημιουργία. Είναι εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα δουλεύει περισσότερο το rough manner, το δεξί. Βλέπετε δύο αυτοπροσωπογραφίες, μια με τον λεγόμενο smooth manner, και μία με τον λεγόμενο Ραφ Μάνερ για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο στο Ραφ Μάνερ, το οποίο το επιλέγει συνειδητά, δεν είναι ότι δεν βλέπει ότι παθαίνει προσδιοπία ή κάτι, το, το, γίνεται ολόκληρη η συζήτηση με την πιτούρα Αλασφρετσατούρα. Η συζήτηση αυτή έχει αρχίσει στην Ιταλία και την θεωρητικοποιεί κατά κάποιο τρόπο ο Μπαλτάσαρη Καστιλιόνε, ένα θεωρητικό Ιταλό, έχει κάνει το πορτρένιο του Ραφαήλ Αριστούγυμα. Μπαλτάσαρε Καστιλιώνε που βγάζει ένα βιβλίο στο οποίο θίγει όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δηλαδή θεωρητικό debate. Αυτό το βιβλίο μεταφράζεται στα Ολλανδικά και κυκλοφορεί στα χρόνια του Rembrandt στην Ολλανδία όπου είναι αυτή η συζήτηση με το κατά πόσο η ζωγραφική θα πρέπει να έχει θυμύρισμα και να απεικονίζει πιστά την πραγματικότητα και κατά πόσο θα πρέπει να απελευθερώνει από τα ζωγραφικά μέσα και να τα αποδεί με τέτοιο τρόπο. Αυτό δηλαδή το έργο του Ρέμπραντ εδώ από ένα άλλο έργο του μια οικογένεια. Βλέπετε πόσο ρευστό και, ε, ε, και ασαφές είναι. Αυτό έχει σαν πρόεδρο μόνο τον Αυτό είναι Τυσιανός. Μια λεπτομέρεια ενός έργου του Τυσιανού και αυτό είναι μια λεπτομέρεια ενός έργου του Ραφαέλλου. Στην Ιταλία έχει ήδη γίνεται το debate από το 16ο αιώνα κατά πόσο θα πρέπει η ζωγραφική να απεικονίζει τις φόρμες όπως ο Ραφαήλ, καθαρές, στέρεες, ραφαηλ καθαρες στερεες ελέγξιμε και νοητικά προσλήψιμες, εδώ ή όπως ο πισιανός μέσα από μια φυσική ρευστότητα που προκύπτει από πάρα πολλές λαζούρες στρώσεων χρωματικών, πολύ αρρεωμένου λαδιού που δημιουργεί αυτή την αποσφαιρική αίσθηση που χάνει σε καθαρότητα αλλά κερδίζει σε ατμόσφαιρα. Οπότε στην Ιταλία έχει προϋπάρξει αυτή η διαφοροποίηση και η συζήτηση πάνω σε αυτά έχει φτάσει και στην Ολλανδία όπου πολύ συνηθιτά και ο και κυρίως ο Ρέμπραντ επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωγραφικής που είναι αποδεκτός από ένα κύκλο καλλιεργημέων ανθρώπων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από, ότι από την ευρεία μάζα αγοραστών έργων τέχνης. Οπότε θέλω να σας πω ότι δεν είναι ότι δεν βλέπει ή ότι γέρασε ή ότι οι δυστυχίες τη ζωή το κάνουν να είναι πιο ρευστό. Είναι μια συνειδητή επιλογή ζωγραφικότητας. Αυτό και το βλέπετε ότι αυτή η αίσθηση ζωγραφικότητα δίνει στα πορτρέτα αυτή τη περιόδου του 50 και του 60, μία ένταση σαν να συσσωρεύει πάνω στην επιφάνεια του σώματος αυτό το δέρμα το σκαμμένο και θαρμένο σαν να δημιουργείται η αναπόθεση της εμπειρίας των χρόνων και της ζωής που δημιουργείται και έχει ένα ταυτόχρονο βάθος δηλαδή έχει προβολή προς τα εμάς η εμπειρία τη ζωή τη φεύγει από εκεί και έρχεται και μα αγκαλιάζει με έναν τρόπο και ταυτόχρονα η δική μας ματιά εισβάλλει και εισχωρεί σε ένα βάθο που διαπιστώνουμε να υπάρχει εκεί. Είναι δηλαδή αυτό ο τρόπο επεξεργασία ένα είδο περάσματο από τη ζωγραφική τη επιφανία στη ζωγραφική του βάθου. Και πρακτικά, τεχνικά και ψυχολογικά. Ξαναγυρίζω στην ιδανική περίβολα. Αυτή ήταν μια παρένθεση. Ε, για να δούμε λίγο, να πούμε κάτι για την τεχνική του. Οπότε ξαναγυρίζω στην περί, περίπολο, περίπολο, να δείτε τον τρόπο που δουλεύει αυτή τη επεξεργασία. Σαφώς και θα μπορούσε να κάνει τα χρυσοκέντητα ρούχα του υπολοχαγού πολύ λεπτομερή. το έχει κάνει στο παρελθόν σε άλλα έργα. Αλλά επιλέγει αυτήν την ζωγραφική ε, φαινομενικά τυχαιότητα, η οποία είναι σαν να δίνει έναν οργανισμό που εκείνη την ώρα πάλεται, δημιουργεί μια αίσθηση μικρόκοσμου και μακρόκοσμου. Σα θυμίζω ότι στην Οταβία του 17ο αιώνα ανακαλύπτουν το μικροσκόπιο και το τηλεσκόπιο, το εξελίσσουνε, το είχαν ανακαλύψει από το 16ο, αλλά το εξελίσσουνε, άρα είναι ένας τρόπος η τέχνη να κοιτάς μέσα στις διεργασίες του μικρόκοσμου, εδώ είναι σαν να βλέπουμε μικροήλη, Χώμα, ηφαίστειο, αλλά ταυτόχρονα και μέκρο ύλη, δηλαδή κοσμικές επιφάνειες, τη, τη, τη, την επιφάνεια της σελήνης, ενός πλανήτη και είναι ουσιαστικά το συρίτη του υπολογαγού από την ηθενή περίπολο. Ενώ το μοντέλο φωτίζεται με ένα πάρα πολύ έτσι, περίεργο τρόπο ακριβώς για να αναδεικτούν αυτά τα συμβολικά χαρακτηριστικά και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ρευστή απόδοση και τα περάσματα των επιπέδων. Τα ίδια χαρακτηριστικά είναι και σε ένα άλλο αριστούργημα του ΡΕΤΣ Μουζέου, επίσης πολύ μεγάλο, τρία μέτρα είναι από το 280, εντυπωσιακό. Θα το δούμε και στην αντιπαράθεση με τους Ισπανούς, αλλά μια και είμαστε σταματικά πορτρέτα, να δούμε λίγο και εδώ την τεχνική του, γιατί είναι και εδώ επίσης αριστούργηματική. Είναι πιο παρατακτική η τοποθέτηση των πέντε συνδίκων, του, του... Λογιστή, Παύλα, Υπηρέτη, αυτοί είναι οι σύνδικοι, σαν να λένε το Διοικητικό Συμβούλιο, γι' αυτό φορούν τα καπέλα, ενώ αυτός είναι ασκεπής και τοποθετείται σε δεύτερο επίπεδο, αλλά και στους έξι και στις έξι φιγούρες δίνεται αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, α, παρουσία του μαύρου και του λευκού στις χρυσοκάστανες και κοκκινοπές αντάβγες όλου του χώρου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, βάζει το θεατή λίγο χαμηλότερα από το επίπεδο που βρίσκονται αυτοί, άρα είναι σαν να τοποθετείτε αυτό το έργο ψηλά και να κοιτούν την ομήγυρη από, από ψηλά προς τα χαμηλά, δίνοντας λογαριασμό για τα πεπραγμένα, αξιοποιώντα τη γαντοφορεμένη τους παρουσία, εδώ τα δαχτυλίδια, τα γάντια, τα βλέματα, τα ανοιχτά βιβλία, τα κλειστά βιβλία, την κίνηση των χελιών, τους απολογισμούς, διότι πρόκειται για ένα, ας πούμε, διοικητικό συμβούλιο των αξιωματούχων της ε, συντεχνίας των υφασματεμπόρων που ήταν η ισχυρότερη οικονομικά συντεχνία της Ολλανδίας εκείνη την περίοδο. Άρα έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο, το οποίο πέρα από τα έξι μεμονωμένα πορτρέτα, είναι μεγάλο, το βλέπετε εδώ έτσι, μια ωραία φωτογράφηση εντυπωσιακό, πέρα από τα πολύ όμορφα πορτρέτα που δουλεύουν με την ίδια ρευστότητα στην απόδοση και τον ίδιο εσωτερικό στοχασμό, τη διαφοροποίηση των συναισθημάτων από την αποδοχή μέχρι την καχυποψία, από την ετοιμότητα μέχρι την παρέτηση, Όλα αυτά τα ψυχολογικά φορτισμένα συναισθήματα, στημένα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο στους χρυσοκάστανους τόνους, δημιουργούν αυτό το πολύ ωραίο πέρασμα. όπου τα κίτρινα και τη ίδια του γίνονται απλά φορμοί για έναν τρόπο ώστε το κίτρινο αυτό του κρόκου να απλεχτεί με το κόκκινο των βερμιγιών και να δημιουργεί σχεδόν έτσι χρωματικά ηφαιστιακούς κρατήρες οι οποίοι αναδεικνύουν την επιφάνεια Ειδικά δουλεύει το πιο στεγνό πινέλο, εδώ α πούμε εδώ, και το πιο ιδαρέ πινέλο. Να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόρπου. Είναι ε, ιστορικά, μυθολογικά, βιβλικά. Α τα αφήσουμε Α δούμε λίγο τι αυτοπροσωπογραφίε του. Να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί έχει πάνω από 40 που είναι αριστούργηματικές Αριστούργηματικέ. Αυτοπροσωπογραφίε. Ε, νεανικές, γεροδικές. Η παρουσία αυτοπροσωπογραφιών, τόσο αυτοπροσωπογραφιών σε ένα καλλιτέχνη, υποδηλώνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα είδος αναδιαπραγμάτευσης της ίδιας του της περσόνας, με διάφορους τρόπους, από τον αρκισισμό μέχρι την ταπεινότητα, εξαρτάται αυτό, και ο άλλος είναι επειδή τον εαυτό σου τον γνωρίζεις ή νομίζεις ότι τον γνωρίζεις και θες να τον ανακαλύψεις είναι ουσιαστικά το πιο πρόσφορο μοντέλο για να μεταφέρει τα συναισθήματα ή τις ανησυχίες σε ζωγραφική αναλογία οπότε έχω έτσι μια πολύ ωραία σειρά αυτοπροσωπογραφιών πάνω από 40 ε, η κάθε μία τώρα, αυτέ είναι χρονολογικά τοποθετημένε, θα τι δούμε μετά. Θα τι ξεπετάξουμε έτσι. Αλλά οι γεροντικέ είναι ακόμα ωραιότερε. Δηλαδή, αυτή, ας πούμε, τώρα την έβλεπα φέτο στη συλλογή Freaks στη Νέα Υόρκη και δεν μπορούσα να ξεκολλήσουν. Δεν ξανάρθω, ξα, έφυγα και μετά ξαναπήγαινα σε αυτήν ναι, την αίθουσα. Πάλι θα την ξανάρθω. με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Αυτή τη Ουάσιγκτον επίση την είδα τώρα και ήταν πάρα πολύ δυνατή και αυτή του Μετροπόλιταν. αυτέ οι τρεις επάνω είναι στην Αμερική και οι τρεις, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατές και του Λονδίνου. Είναι, οι δύο τελευταίες, ας πούμε, ε, του, του Λονδίνου και του Μαουρίτς Χουίς είναι επίσης πάρα πολύ δυνατές και του Κένγκουντ είναι πολύ δυνατοί. Αυτές όλες είναι του 58, του 59, του 60, του 61, 61, 69 σαχρολογία, έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι όλες γεροντικές. Αυτές όλες είναι ανεανικές. Αυτή είναι στο μετέχνιο, εδώ, της Βιέννης. Πολύ ωραίε όμως. Mm. Και έχει δουλέψει και πάρα πολλές σε ε, χαρακτικά. Ε, στα χαρακτικά, την επόμενη φορά θα ασχοληθούμε λίγο την έστερα στα χαρακτικά και την μεθεπόμενη ε, γιατί πρέπει να δούμε λίγο, είδε εξαιρετικός χαράκτης, εξαιρετικό σχεδιαστή. Εξαιρετικό σχέδιο, πάρα πολλά σχέδια, πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ ωραία χαρακτικά. Οπότε το θέμα του πορτρέτου, του δικού του πορτρέτου το έχει δουλεύσει πάρα πολύ και σε μία εξαιρετική σειρά χαρακτικών στις οποίες δουλεύει γραμμή. Αυτά όλα είναι οξυγραφίες. Την επόμενη φορά θα, θα αναφερθώ αρκετά αναλυτικά στον τρόπο που τα εργαλεία και η τεχνική οδηγούν στο αντίστοιχο αποτέλεσμα διότι αυτά είναι πολλαπλά τυπόματα, πολλές φορές ε, τύπωνε, τύπωνε και μετά το, το βγάζε και ξανακαίρωνε την πλάκα του χαλκού, ξαναδούλευε την πλάκα του χαλκού και έχω εκτός από το πρώτο δοκίμιο, έχω και δεύτερο έργο, και τρίτο έργο και τέταρτο έργο, άρα έχω έργα, θα σας δείξω την άλλη φορά, τα οποία ενώ είναι η αρχική πλάκα Έχουμε σταδιακές επεξεργασίες, τρίτο στάδιο, τέταρτο στάδιο. Αν πάτε σε ένα μεγάλο μουσείο του εξωτερικού, θα σας λέει τρίτο στάδιο της οξυγραφίας τάδε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι η ιστορία της γραμμής. Είναι εντυπωσιακό, αυτές είναι και μικρού μεγέθους οι... τα τυπώματα συνήθως, αλλά είναι εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει τη γραμμή πάνω στην πλάκα του χαλκού. Η γραμμή του είναι κάτι το καταπληκτικό. Δηλαδή έχει μία απίστευτη ελευθερία, μία τάση να στριφογυρίσει, σαν η γραμμή του να είναι η, η ανάγκη του να, να είναι η γραμμή του ματιού που κοιτάει τον εαυτό του τον καθρέφτη, κάνει κρυμάτσες γιατί αυτό είναι και λίγο τρόνι, είναι λίγο σαν τα τρόνι αυτά τα... τις δοκιμές που είπαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε είναι, αυτοπροσωπογραφία είναι ήδη τρόνι, κοιτάει τον εαυτό του τον καθρέφτη, κάνει κρυμάτσες, Πιθανώ και πάει στον καδρέφτη και αρχίζει και απεικονίζει αυτέ τι γκριμμάτρε με μια φοβερή ελευθερία στον τρόπο χειρισμού. Οι γραφισμοί του είναι εντυπωσιακοί, μουτζουρώνει, κάνει scrambling, κάνει dobbing, κάνει, κάνει διάφορε τεχνικέ που θα τι ζήλευαν οι καλλιτέχνε του 20ου αιώνα, από τον Πόλοκ μέχρι το site του Ούγγλι, και είναι εντυπωσιακό ο τρόπο με τον οποίο διαχέεται όλο αυτό το χώρο πάνω στο σχέδιο στην πλάκα του Χαλκού. Ε, αυτή είναι από τις πιο πρόημες και είναι σε υπερμεγέθυνση τώρα αυτό που βλέπετε 50 φορές μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα αλλά δείτε αυτή τη φοβερή ελευθερία στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα μέσα του ή εδώ η γραμμή αυτή η συνεχόμενη, συνεχόμενη, συνεχόμενη γραμμή που είναι σαν να σαν καμιά φορά να να κοιτάς, να κοιτάς και να ψάχνεις και να ψάχνεις και να ψάχνεις, να ανακαλύψεις κάτι, κάτι, κοιτάς τον εαυτό στον καθρέφτη και κάτι σου φταίει και κάτι δεν σου πάει και κάτι το θες αλλιώς και αλλάζεις και το ξανακοιτάς και φοράς ένα ρούχο και το βγάζεις και φοράς άλλος πουφή και το βγάζεις και ξανακοιτάζεις και, και λες δεν είμαι αυτός που θέλω κάτι θέλω, δεν ξέρω τι θέλω και αυτό το κοίταγμα στον ίδιο σε τον εαυτό είναι ουσιαστικά σαν αυτός με προέκταση του μυαλού του το χέρι του να κάνει αυτή τη συνεχόμενη γραμμή τη και να προσπαθεί να υποτυπώσει αυτό που βλέπει για να το φέρει εκεί που θέλει του αλλού διαχέεται με τα και γίνεται σαν και αλλού γίνεται σαν πενάκι. πάνω στην πλάκα του χαλικού και μελανωμένα μετά άρα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το ελέγξεις διότι δεν έχεις το αποτέλεσμα δεν ξέρεις πόσο βαθιά θα πάει το οξύ δεν ξέρεις τι θα δει μετά γιατί είναι αρνητικό και καλυμμένο σε ένα κερί κάνεις και κάνεις σχέδιο καλό σχέδιο, είναι πολύ καλό σχεδιαστής αλλά δεν ξέρεις το αποτέλεσμα δεν είναι σαν το μολύβι που το βλέπεις Άρα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πώς και το... Θα σα δείξω την άλλη αλληλόνη... φορά... Στο... Το... το κερί, Και μετά το βουτάς το οξύ, εξού και όφων, <σποστούει> Και εκεί που έχει χαρακτεί το κερί αυτό, δεν είναι κερί ένα μείγμα με λίγο άσφαλτο, λίγο χέρι, μαλακόματος. <Λελίσουμε> και που έχει αυτό χαρακοί, το ουξύ έρχεται και πενεργεί και πάει μετά και τρώει και την πλάτα του χαλκού χαραζοντά. την. <Λελίσουμε> ε, και μετά το ξεκλένεις, μελανώνεις την πλάτα του χαλκού με τα χαράγματα, <Λελίσουμε> θα σα δείξω εικόνες την άλλη φορά. Είναι πολύ ωραία η τεχνική, δύσκολη. <Λελίσουμε> Αλλά έχει ένα αποτέλεσμα απίστευτο. <Λελίσουμε> και το πλεονέκτημα είναι ότι κυκλοφορούσαν Εβραίους. Άρα τα βλέπει ο Γκόλια, τα βλέπει ο Πικάσο, τα βλέπει ο Δελακρουά, τα βλέπει ο Κουρμπέρ. Γιατί και τώρα δεν έχω βάλει, δεν έχω βάλει στις λεζάντες, α πούμε, δεν έχω βάλει που βρίσκονται, γιατί βρίσκονται σε πολλά μουσεία. Αυτό είναι και στο Άρτενζινγκ, στο Φσικάγο, είναι και στο Λάμπτον, είναι και στο Μετρόπολιτα. Ναι. Έχουμε πολλά αντίτυπα. Ε, ανάλογα το, την πλάτα. Στις περισσότερες φλάκες μετά από η οξυγραφία έχει τη δυνατότητα σε αντίθεση με την ξύλογραφία που μετά τα 50-60 στο μόνι και δεν μπουκώνει ας πούμε το μελανωμένο ξύλο εδώ έχει τη δυνατότητα να σου βγάλει 100 καλά. Α, ναι. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, ε, γι' αυτό ήταν και η α, μέθοδος, α, ε, έτσι, ναι. για να παραγωγεί. Σκεφτείτε ότι τότε δεν υπάρχει ακόμα άλλη δυνατότητα να παραγωγήσει εικόνας. Ε? Και, στα αυτό και στα βιβλία έτσι δουλεύανε Με ξηλογραφίες και εξηγραφίες <συγραφίες> Δηλαδή πέρα από την τυπογραφία με το τύπομα Η ολοσέληδη εικόνα ενός βιβλίου ήταν με αυτές τι τεχνικές <συγραφίες> Δεν υπήρχε άλλος τρόπος <συγραφίες> Και οι κάθε, όλοι οι ζωγράφοι είχαν στο ρεπερτόριό τους Ένα πάκο από ε, χαρακτικά Άλλο ζωγράφους Έτσι διαδίδονταν αυτά Δηλαδή ο Ρέντρατ είχε δει Καραμβάντζο σε χαρακτικό. Mm. Είχε δει Ραφαΐς σε χαρακτικό, δεν δηλαδή είχε πάλι εδώ στην Ιταλία, αλλά είχε δει χαρακτικά, φανταστείτε ας τούτο, είχε δει καλύτερα τα παιδιά. Χωρίς ρόμαστε, μόνοι τι τις εμφαίρεσεις, ναι. Λοιπόν, ασφήγουμε όμως τα χαρακτικά, γιατί είναι της του, του, επόμενης συνάντηση η χαρακτική. Απλού το πάλα εδώ, επειδή ήταν ε, οι αυτοπροσωπογραφίες και είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Πάμε να δούμε λίγο τι. Ε, ε, εδώ, α πούμε, είναι μία πρώην, 20 χρονών, 20 χρονών βαλκάρι και είναι αυτό το δίλημα, α πούμε. Ετσι, διμένο, πιο αξιοπρεπή από όσο είναι στην καθημερινότητά του, την καπελαδούρα του και την αμηχανία απέναντι στον άδειο μου Σαμά. Αυτό. Το, το, το δίλημα, α πούμε, του καλλιτέχνη. Απέναντι στο κενό, πώ αρχίσω, πώ θα το στήσω. Τι ακριβώ θα κάνω, ποιε είναι οι προθέσει μου, ποιοι είναι οι στόχοι μου. Οπότε έχω ένα νεαρό 20 χρονών που κοιτάει, έτσι, έχει πάρει τα όπλα του και έχει αυτή την αμήχανη στάση απέναντι στον άνθρωπο μου σαμά. Οπότε είναι μια ωραία αυτοπροσωπογραφία, The Artist in His Studio την έχουμε πει έτσι πολύ συμβατικά, αλλά βγάζει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό του... του... Πολύ πρώι μου Ρέμπραντ. Στη συνέχεια αρχίζει τι 22 χρονών εδώ του πειραματισμού. Την ίδια εποχή που έκανε και εκείνη που σα έδειξα με τα χαρακτικά τη πρώτη πρώτε, αρχίζει του πειραματισμού. Για κοιτάξτε εδώ τώρα, πόσο τολμηρό είναι αυτό. Πολύ μικρό καταρχά, 23-19, δηλαδή πολύ μικρότερο από α4. Το α4 είναι 30, 29 επί 10, επί 21 α πούμε. Άρα είναι ένα αυτό, τόσο δούρι, αυτό είναι αυτό το πραγματάκι. Σε αυτό λοιπόν το πραγματάκι που είναι σήμερα στο Ριέκης Μουζέου, κάνει αυτή την αυτοπροσωπογραφία και επιλέγει ένα είδος φωτισμού που παίρνει αλλού, δηλαδή εδώ. Άρα θέλει να μελετήσει, θέλει να, να κάνει δοκιμές. Δεν θέλει να φτιάξει ένα ωραίο πορτρέτο σαν αυτά που φτιάχνει τον Τύρερ, ταχνεί του Τύρερ σε χαρακτικό. Θέλει να πειραματιστεί στην εικόνα του. Αυτό. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά με τον καθρέφτη. Να, να πηγαίνετε τη μιάσχημα να επιδιώκετε το, το πολύ έστονο φως της τουαλέτας, της τουαλέτας του επιπλέον και την άλλη φορά να επιλέγετε να σβήνετε το μισό και να επιλέγετε ένα λιγότερο, ένα πιο χαμηλό φωτισμό και να δείτε τον τρόπο με τον οποίο τελικά το φως υποδεικνύει, αναδεικνύει ή... Ε, υποτονεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου οπότε εδώ κάνει αυτή τη δουλειά αυτός πειραματίζεται πάνω στον τρόπο με τον οποίο το φως θα υποστεί τις επεξεργασίες κοιτάξτε πούμε, τώρα στο κοντινό βλέπω το βλέμμα του λίγο αμύκανο, λίγο χαμένο και βλέπω και εδώ την πάστα του χρώματος Βλέπω αυτά που λέγαμε με το πινέλο και τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούν αυτές οι πινελιές μέσα από την ετσι, πειραματική του διάθεση. Χρώμα. Όχι σαν, σκανισμένο. σκανισμένο. σκανισμένο Απλών την πάστα του χρώματος με τη σπάτουλα, το μαχαίρι, το πιμένο το και μετά αρχίζει και το σκαλίζει από πάνω. Είναι. Ή εδώ ας μην δείτε αυτό το τόσο σκοτεινιασμένο και βάθυ βλέμμα διότι όλη του, η ζωγραφική του είναι ουσιαστικά αυτό το παράξενο παιδνίδι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι όπου καμιά φορά στο σκοτάδι μπορεί να αφήνεσαι να επιθυστείς, γιατί θέλεις καταφύγιο και ασφάλεια. Καμιά άλλη φορά θες να ξαναβγείς στο φως. Αυτό το πράγμα λειτουργεί συνέχεια, μέσα από του τρόπους. Αυτά τα δύο, το ένα είναι τη νηρευέργης και το άλλο είναι της χάγης. Υπάρχει μια απίστευτη έτσι, διαμάχη στους μελετητές για το ποιο είναι το πρωτότυπο από τα δύο και ποιο είναι αντίγραφο ή εργαστηρίου ή μαθητή ή κάτι, Αυτά με τις εποχές και καινούργια εμβρήματα αλλάζουν. Είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πολύ δυνατά. Είναι 23 χρονό εδώ. <χω> και κάνει αυτό το παιχνίδι που λέγαμε με τις υφές. Δηλαδή τα τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά, το μέταλλο, το ύφασμα και το δέρμα αποδίδονται με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Κοιτάξτε ας πούμε τον τρόπο που δουλεύει το φως εδώ στο πρόσωπο. Κοιτάξτε πόσο απαλά πέφτει, πόσο αραιωμένο είναι το λάδι στο μαλλί που δίνει αυτή τη διαφάνεια της τρίχας, mm. την, την απουσία πυκνότητα στο φρύδι το μαλακό δέρμα, την λάμψη στο χείλος, το χάδι στο μάγουλο και στην παρειά στο πηγούνι. Και μετά έρχεται αυτό το πάρα πολύ μαλακά δουλεμένο πινέλο, να πέσει πάνω στο φουλάρι αυτό, το κροσωρτό, και να γίνει ένας χύμαρος από πολύ μεγάλη ποσότητα λευκού, βαγκογικής, έτσι, ποσότητας και υπάρχει Δηλαδή εδώ είναι πολύ πηχτό, τυκνό και στεγνό. Εδώ είναι πολύ αραιό και ιδαρές. Εδώ τώρα στην πανοπλία φορά αυτά τα χώρα και, ε, του άρεσε να ντείνεται και να πικονίζει αλλά και να δίνετε και ο ίδιος με ρούχα, ανατολίτικα, με τουρμπάνια, με καπέλα διότι αυτά του έδιναν την αφορμή να μπορέσει να δουλέψει τις διαφορετικές υφές και διαφορετικές αναφορές. Οπότε κοιτάξτε πόσο διαφορετικά δουλεύει αυτό από αυτό, τον ποταμό του Λευκού και μετά έρχεται αυτή η λάμψη του μεταλλικού στοιχείου που δουλεύει με διαφορετική γραφή πάλι. Θέλω να πω 23 χρονό το παιδί και ήδη πειραματίζεται με την τεχνική γιατί θεωρεί ότι μέσω αυτής της διαφοροποιημένη τεχνικής Μόνο έτσι θα καταφέρω να δώσω αυτό που επιδιώκω ως ζωγραφική αλήθεια. Να το πιο κοντινό αυτό για να δείτε τη διαφορά στην πινελιά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτό που λέγαμε στην αρχή η ζωγραφικότητα των έργων του. Σε κάποια στιγμή δεν μας ενδιαφέρει αν βλέπουμε φουλάρι, γιαρκά, στόμα, τίποτα. Είναι ζωγραφική αλήθεια. πάλι σκαμένει και αυτό και ε, ως πιο έγκυρη περσόνα υπό το πρότυπο των Ιταλών Ευγενών και με μεγαλύτερη σιγουριά στο ύφος είναι το αντίστοιχο με αυτό που είδαμε στο χαρακτικό και εδώ είναι το μετέχνιο της λεγόμενη πιο αυρής περίοδου αυτό της Βιέννης δηλαδή γιατί εδώ αρχίζει και υποχωρούν οι καθαρότητες και ρουφιέται από το περιβάλλον και αναδεικνύεται από το περιβάλλον. Είναι πολύ ωραίο αυτό το έργο, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Πόσο σε ρουφάει αυτό που κάνεις, το περιβάλλον σου, μεταφορικά. Η ζωή σου, η οικογένειά σου, η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου μπορεί να σε ρουφάει και πώ εσύ ανεβαίνεις και προσπαθείς να, να φωτίσεις, να, να ακολουθήσει αυτή την πορεία προ το φως που είναι το αντίθετο ακριβώς της εσωτερικής δυνατότητας που σε τραβάει προς τα κάτω και σε βυθίζει. Οπότε στη, στη, στην αυτοπροσωπογραφή της Βιέννη αυτό φαίνεται πάρα πολύ όμορφα στους χρυσοκάσταρους τόνους και στην προβολή του προσώπου και τη μετοπικότητα του βλέμματος. Τα όρημα πορτρέτα είναι πραγματικά αριστούργηματα, αυτό του συλλογή φρίγκ είναι από τα ωραιότερα γιατί ακόμα κρατάει τις φορεσιές και τη θεατρικότητα αλλά στα χέρια και στο πρόσωπο αρχίζει και απομακρύνεται από τη θεατρικότητα των ενδυμάτων, των κοσμημάτων και των άλλων παραφερναλίων που τον συνοδεύουν και αρχίζει και επικεντρώνεται στο σκαμμένο πρόσωπο και τα σκαμμένα χέρια. Υπάρχει ένα ωραίο άρθρο ο Τζον Μπέργκερ που τον αγαπάμε πάντα στον στο Independent, το 2000, που λεγόταν Me, Myself and I, αναφερόμενος τη προσωπογραφία του Ρέμπραντ. Ένα μικρό κομμάτι ήταν, θα σα το διαβάσω. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά σε ένα βιβλιαράκι που έχει μια συλλογή δοκιμίων του Τζον Μπέργκερ που κυκλοφόρησαν σε διάφορα στο Guardian, στο Independent σε γερμανικές εφημερίδες μικρά άρθρα, πολύ ωραία για διάφορα θέματα τέχνης, που λέγεται θύλακες αντίστασης, καλή μετάφραση είναι ε, και από εδώ είναι μεταφρασμένο το έχω, αν θέλει κάποιος το, το, το στέλνω και σε pdf το πρωτότυπο που είναι πιο ωραίο, μικρό είναι <συσκλή> ε? <συσκλή> Αυτό είναι εκδόσει μη αναγνωρίσιμες Αντίλογος <γλύτω> <Πίεσαι Εί χαρούμε. γλύτω> λοιπόν, οπότε να ακούσουμε λίγο το Οι ύστερες αυτοπροσωπογραφίες του Ρέμπραν περιέχουν ή ενσαρκώνουν ένα παράδοξο. Έχουν το θέμα τους προφανώς τα γυρατιά, αλλά όμως απευθύνονται στο μέλλον. Υποθέτουν πως τα πλησιάζει κάτι άλλο εκτός από το θάνατο. Πριν από 20 χρόνια, μπροστά σε μία από αυτές στη συλλογή Freak, της Νέας Υόρκης, είχα γράψει τους ακόλουθους στίχους. Τα μάτια από το πρόσωπο δύο νύχτες κοιτάζουν τη μέρα, το σύμπαν του νου του, διπλασιασμένα από το νύχτο. τίποτε άλλο δεν αρκούσε. Μπροστά σε ένα καθρέπτη, σιωπηλά, σαν δρόμος χωρίς άλογο, Μα οραματίστηκε κοφάλαλους να επιστρέφουμε διαξηράς για να τον δούμε μέσα στο σκοτάδι. Ταυτόχρονα υπάρχει μια αυθάδεια, μια ανέδεια στον πίνακα που μου θυμίζει μια αυτοπροσωπογραφία με λέξεις σε ένα διήγημα που μου αρέσει πολύ της Ριζοσπάστητας μυθιστοριογράφου Άντριατ Βόρκιν. Δεν έχω καμιά υπομονή με τις άθικτες με οποιασδήποτε δεν έχει υποστεί κακοκαιρίε. Αυτή είναι η φεμινίστρια και επιτίθεται, ας πούμε, στις ε, γυναίκες που ασχολούνται πάρα πολύ με το σώμα και την εμφάνισή τους και προσπαθούν επιμελώ να εξαφανίσουν τα σημάδια εκείνα της εμπειρίας, της περάσης του χρόνου που συσσωρεύονται καμιά φορά πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν έχω καμιά υπομονή με τις άθυπτες με οποιασδήποτε δεν έχει υποστεί κακοκαιρίε. Δεν έχει καταρρεύσει Δεν έχει σκιστεί σε κομμάτια Δεν έχει Ξανασυγκροτήσει τον εαυτό της Με μεγάλα ράματα Πριονωτές χαρακέ, Τίποτα το όμορφο Τότε κάτι λάμπει προς τα έξω Αλλά όλες αυτές οι λαμπερές απ' έξω Που κουνάνε τον κόλο τους α είμαι Δεν μου αρέσουν Δεν μου αρέσουν καθόλου Οπότε κρατάμε από όλο αυτό είναι απόσπασμα από ένα διηγήμα που λέγεται listen έγραφε κάτι πολύ ωραία διηγήματα working <coughs> but this one should up on the outside the ass wig I'll be honest I don't like them not at all κρατάμε λίγο αυτό το big stitches jagged cuts και λέει ο Berger. μεγάλα ράματα πριονωτές χαρακές έτσι έπεχθη η αλλά τελικά αν θέλουμε να πλησιάσουμε αυτό που κάνει, τις ύστερες αυτοπροσωπογραφίε τόσο μοναδικές, θα πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις υπόλοιπε του είδους. Πώς και γιατί διαφέρουν από τις περισσότερες αλλά άλλες αυτοπροσοπογραφίες. Συνεχίζει κάνοντας μια αναδρομή στις αυτοπροσωπογραφίε γενικά, από την αρχαιότητα φτάνει στον Άγιο Λουκά, που ζωγραφίζει την Παναγία, αλλά ο ζωγράφος συχνά ζωγράφιζε τον εαυτό του σε μια κεντρικότερη θέση αλλά όμως βρισκόταν εκεί επειδή ζωγράφιζε την Παναγία δεν ήταν ακόμα εκεί για να κοιτάξει τον εαυτό του μία από τις πρώτες αυτοπροσωπογραφίες που έκανε ακριβώς αυτό να κοιτάξει τον εαυτό της ήταν το Αντωνένοντα Μεσίνα, η οποία βρίσκεται στη μόνιμη συλλογή της Εθνικής Πενακοθήκη του Λονδίνου ο ζωγράφος αυτός που ήταν ο πρώτος νότιο ζωγράφος που χρησιμοποίησε λάδι είχε μια εξαιρετικά σικελική σαφήνια και συμπόνια, όπως εκείνη που βρίσκει κανείς αργότερα σε καλλιτέχνες όπως ο Βάργα, ο πιραντέλο ή ο Λαμπεντούζα. Στην αυτοπροσωπογραφία του, κοιτάζει τον εαυτό του σαν να κοιτάζει τον δικαστή του. Δεν υπάρχει ίχνωσα νομοίωσης, απομάκρυσης δηλαδή από την ομοιότητα. Στι περισσότερε από τι αυτοπροσωπογραφίε που θα ακολουθούσαν ενδημούσαν η υποκριτική και η αναμίωση. Υπάρχει φαινομενολογική αιτία γι' αυτό. Ένα ζωγράφος μπορεί να ζωγραφίσει το αριστερό του χέρι, σαν αυτό να ανήκει σε κάποιον άλλον. Χρησιμοποιώντα δύο καθρέφτε, μπορεί να ζωγραφίσει το προφίλ του σαν να παρατηρούσε κάποιο ξένο. Αλλά όταν κοιτάζ απευθεία σε έναν καθρέφτη, πέφτει σε παγίδα. Η αντίδρασή του το πρόσωπο που βλέπει αλλάζει το πρόσωπο. Ή για να το πούμε αλλιώς, το πρόσωπο αυτό μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του κάτι που του αρέσει ή που αγαπά. Το πρόσωπο αυτοδιορθετείται Ο Νάρκηςος του Καραβάντζο αποτελεί το τέλειο παράδειγμα. Είναι το ίδιο για όλους μας. Η υποκριτική τα όταν κοιταζόμαστε στο καθρέφη του μπάνιου μας. Αυτό διορθώνουμε την έκφρασή μας και το πρόσωπό μας. Πέρα από την αντιστροφή αριστερού και δεξιού μέρους, Κανένας δεν μας βλέπει ποτέ όπως βλέπουμε τους εαυτούς μας πάνω από τον Ιπτήρα και η ανομίωση αυτή είναι αυθόρμητη και ακούσα, είναι τόσο παλιά όσο είναι και ανακάλυψη του καθρέφτη. Στην ιστορία των αυτοσοπογραφιών μια συγκεκριμένη έκφραση αναδύεται ξανά και ξανά. Αν το πρόσωπο δεν είναι κρυμμένο μέσα σε κάποια ομάδα, Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μια αυτοπροσωπογραφία από χιλιόμετρα εξαιτία του ιδιαίτερου είδου θεατρικότητά τη. Βλέπουμε τον Τύρερ να παίζει το Χριστό, τον Γκογκέν να παίζει τον Απόβλητο, τον Τελακρουά να παίζει το Δανδή, τον Νεαρό Ρεμπραντ να παίζει τον επιτυχημένο έμπορο του Άμστελντα. Μπορεί να συγκινηθούμε σαν να έχει πάρει το αυτή μας κάποια εξομολόγηση ή να διασκεδάσουμε σαν να ακούμε κάποια καχυσιά όμως μπροστά στις περισσότερες αυτοπροσωπογραφίες, εξαιτίας της αποκλειστική συνενοχής, ανάμεσα στο μάτι του παρατηρητή και στο βλέμμα που αποκρίνεται, έχουμε την αίσθηση του αδιαφανούς. Μια αίσθηση πως βλέπουμε το δράμα ενός αδιέξοδου διλήματος που μας αποκλείει. Υπάρχουν πράγματι, εξαιρέσεις αυτοπροσωπογραφίες που κοιτούν εμάς και όχι τον εαυτό τους. Ένας σαρντέν. Ένα αστιχτορέτο, ένα αντίγραφο μιας προσοπογραφίας του Φραντς Κάουτς όταν είχε χρεοκοπήσει, ο Τέρνερ νέος, ο Γκόγια γέρος και εξόριστος στον Πορτό. Παρόλα αυτά είναι λίγες και σπάνιες. Πώς έγινε λοιπόν και ο Ρέμπραντ ζωγράφησε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του σχεδόν 20 πορτρέτα που μας απευθύνονται τόσο άμεσα... Κοιτά πολύ έντονα, εδώ ε, έκανα παρακοπή, δεν ήξερα τι θα δείξω πρώτο, οπότε θα το βάλω και εδώ για να σα πω για την τεχνική. Αυτό το, τον τρόπο που φεύγει από την παραστατική απεικόνηση του καθρέφτη και είναι σαν να κλείνει τα μάτια και να αφήνει τη ζωγραφική να γράψει το υπόλοιπο. Όταν προσπαθεί να κάνει το πορτρέτο κάποιου άλλου, το κοιτά πολύ έντονα, ψάχνοντα να βρει. Τι υπάρχει εκεί, ψάχνοντας να βρεις τι έχει συμβεί στο πρόσωπο. Το αποτέλεσμα μερικές φορές μπορεί να είναι κάποιο είδου ομοιότητα, αλλά συνήθως είναι μια νεκρή ομοιότητα, επειδή η παρουσία του μοντέλου και η στενή εστίαση της παρατήρησης έχουν εμποδίσει την αντίδρασή σου. και μπορεί να συμβεί μετά να ξαναρχίσει, αναφερόμενος πλέον όχι σε κάποιο πρόσωπο μπροστά σου αλλά στην ανάμνηση του προσώπου που βρίσκεται πια μέσα σου δεν διακρίνεις πια κλείνεις τα μάτια σου αρχίσεις να κάνεις το πορτρέτο εκείνου που το μοντέλο άφησε πίσω του στο μυαλό σου και τώρα υπάρχει πιθανότητα να είναι εκεί ακόμα πιο ζωντανό. παρόμοιο με τον εαυτό του. Πιστεύω ότι χρησιμοποιούσε καθρέφτη μόνο στην αρχή κάθε καμβά. Μετά έβαζε κάποιο κομμάτι ύφασμα πάνω στον καθρέφτη και δούλευε και ξαναδούλευε πάνω στον καμβά μέχρι που ο να αρχίσει να αντιστοιχεί σε μια εικόνα του εαυτού του την οποία είχε αφήσει πίσω της μια ολόκληρη ζωή. Η εικόνα δεν ήταν γενική ήταν πολύ συγκεκριμένη Κάθε φορά που έφτιαχνε ένα πορτρέτο επέλεγε τι θα φορέσει. Κάθε φορά είχε σαφώς συνείδηση του πως το πρόσωπό του, η στάση του, η εμφάνισή του είχε αλλάξει. Μελετούσε τις ζημιές χωρίς φόβο. Όμως κάποια στιγμή κάλυπτε τον καθρέφτη έτσι ώστε να μην πρέπει να προσαρμόζει το βλέμμα του στο βλέμμα του. Και τότε συνέχιζε να ζωγραφίζει, Μόνο από αυτά που απέμεναν μέσα του, απελευθερωμένος από το αδιέξοδο δίλημα τον συντηρούσε μια ώρα την μια διέστηση. Πως αργότερα θα υπήρχαν άλλοι που θα τον κοίταζαν με μια συμπόνια στην οποία ο ίδιος δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτόν. <Το> Αυτές είναι οι δύο τελευταίες της Χάρης και του Λονδίνου. Συνδέσαμε με τα προηγούμενα μιλώντα για την οπτική, για το θα έλεγα το ΙΠΙΚΟΣΔΕΚ και κάναμε ένα ίντρο στο ΒΕΒΡΑΝ, κυρίω με τι προσωπογραφίες, την επόμενη φορά είναι το πιο ενδιαφέρον που είναι τα δημιουργικά θέματα, τα χαρακτικά, τα σχέδια και η σύνδεση μεταξύ του. Αυτά σα ευχαριστώ πολύ και